θες να πας μπροστά, πήγαινε πίσω και πάρε φόρα. www.faito-reboot.gr Δεν έχω πατρίδα. Δεν έχω πίστη.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 Ηλίθιο αδερφή γυναίκα τρεξάρια ζετιά, σιγά σιγά δεξαφόντου. Τελευταίο των τελευταίων, το πιο κάτω του γράπτο. Τον πάρεια τον ακούτε κάθε Παρασκευή στι 8 στο Radio Reboot. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Radio Reboot. Σήμερα Παρασκευή 13 του Δεκέμβρη, στο τήριο 2024. Και ξεκινάει η εκπομπή Παρίας. Μια εκπομπή που ε, τρέχει με διάφορα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Και γενικότερα ότι άλλο μας απασχολεί. Σήμερα... Θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο έτσι μας προτάθηκε, μας άρεσε, μας ενδιέφερε και είπαμε να το πραγματοποιήσουμε. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η εκπομπή ξεκινά και έχω τρεις καλεσμένους για σήμερα. Ε, θα πω δύο λόγια για την εκπομπή πριν σας ε, δώσω το, το λόγο και σου υπόλοιπου που να μπουν το καλή Την εκπομπή... Την ονομάσαμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο, έτσι μια θεματική για την εργασία στη φροντίδα ανθρώπων. Και ε, πάμε να γνωρίσουμε τους καλεσμένους μας, να πούμε δύο λόγια. Ε, ε, είναι μαζί μας... Λέγομαι Στέφανος. Δουλεύω σαν βοηθός εργοθεραπείας σε ένα κράπαμεα. Θα εξηγήσουμε μετά τι είναι αυτό. Ωραία. Γεια, yeah, εγώ είμαι δέσποινα. Ε, την νοσηλεύτρια κάνω. Ε, πιο πολύ με λίγο σαν guest star εδώ, στη φάση ότι με ενδιαφέρει και με αυτό το θέμα. Οπότε, να της να ρωτήσω, να απαντήσω, να μάθουμε αυτά. Πολύ ωραία. Γεια και από μένα. Ε, είμαι η Ιωάννα και δουλεύω σε ιδιωτική παράλληλη στήριξη σε ένα ε, δημόσιο σχολείο. Πολύ ωραία. Ε, τώρα πως θα ξεκινήσουμε. Για αρχή θα σας πω ότι μας ακούτε στο www.radioreboot.gr ζωντανά και στη σελίδα που σας είπα, του σταθμού, εκεί στα δεξιά υπάρχει ένα chat επικοινωνίας που μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας και γενικότερα ότι θέλετε να επικοινωνήσετε και στην εκπομπή, αλλά και σε μα βρισκόμαστε εδώ, να μας προβληματίσει κάποια ερώτηση ίσως. Έχουμε λάβει από τη στιγμή της ε, ε, ανακοίνωσης εκπομπής σε διάφορες ερωτήσεις, οποίες κάπως θέλοντας και μια ενσωματώθηκαν στον κύριο κορμό από αυτό που είχαμε σκεφτεί εδώ ή κάπως δημιουργή και εμπνευστέ της εκπομπής. Και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή. Πώς φαίνεται, είμαστε καλά εδώ στο στούντιο, εντάξει. Μια χαρά. Okay. Okay. Ναι, και λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε. Ε, αρχικά θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που το, το πραγματοποιείτε ουσιαστικά αυτή η εκπομπή, γιατί είναι δύσκολο πάντα με πάνω από ένα-δύο άτομα να σύγχρονιστούν τα προγράμματα, σε μια έτσι ζωή η οποία οι δουλειές όλων, να φανταστώ, έχουν γίνει, βασικά οι ζωέ όλων έχουν γίνει μια μικρή παρένθεση στην εργασία μας. Η ζωή πλέον είναι παρένθεση στην εργασία, άρα σας ευχαριστώ πραγματικά και πάμε να πούμε δύο λόγια. Πάμε να πούμε ο καθένας δύο λόγια για την εργασία που κάνει, γιατί ήταν κάποια πράγματα που δεν τα κατάλαβα. Ας ξεκινήσουμε με το Στέφανο. Ναι. Ε, λοιπόν, εγώ είμαι βοήθος εργοθεραπείας. Αυτό είναι μια ειδικότητα η οποία έχει να κάνει με την... Φροντίδα και θεραπεία ανθρώπων μέσω της ε, δραστηριότητας ε, εξού και το έργο. Λοιπόν, δουλεύω σε ένα κδάπ ε, Μπορώ να το εξηγήσω και τώρα, μπορώ και πιο μετά, ε, μην με τη ροή, λοιπόν, αλλά θα πω δύο λόγια. Τα κδάπ γενικά είναι ένας θεσμός που θα μπορούσαμε κάπως να περιγράψουμε ως πάρκινγκ ε, παιδιών. Δηλαδή, ε, δημιουργήθηκαν στα πλαίσια ενός προγράμματος ε, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ε, με τίτλο εναρμόνιση οικογενειακής ζωής κάπως έτσι λεγόταν. Ε, ο στόχος, ο δηλωμένος στόχος ενώ, ήταν οι μητέρες να μπορούν να μπορούνε να <κυκ> εργάζονται ή να ψάχνουν για δουλειά τις ώρες που δεν είναι τα παιδιά του στο σχολείο. Λοιπόν. Σε αυτό το πλαίσιο φτιάχθηκαν λοιπόν τα ΚΔΑΠ... ΚΔΑΠ είναι τα... ακρονίμιος. Είναι όσο... ακρονίμιος. Λοιπόν. Κέντρα δημιουργική απασχόλησης. Okay. Και ε, αυτά υπάρχουν στις υπα... όλε τις περιοχές. Ναι. Υπάρχουν δύο ειδών. Υπάρχουν τα ΚΔΑΠ σκέτο τελεία που απευθύνονται σε παιδιά τυπικής ανάπτυξη. Mm -hmm. Δεν έχουν δηλαδή κάποια... Ματησ πολύ light ε, και μπορεί να γραφτεί οποιοδήποτε παιδί μέχρι 12 ετών και υπάρχουν τα κδάπαμεα εγώ δουλεύω σε ένα τέτοιο που δεν έχει ηλικιακό όριο ε, ο όρος είναι το παιδί να έχει βαριά αναπηρία κάποιο. είδους ε, λοιπόν εγώ δουλεύω σε ένα κδάπαμεα ω βοηθό εργοθεραπείας ε, και όπως έλεγα, ο κύριος, ε, αυτό που κάνουν, τα ε, κδάπαμε, είναι για κάποιες ώρες, να μπορεί η οικογένεια να μην χρειάζεται να φροντίσει αυτό το παιδί. Υπάρχει μια γκάμα από δραστηριότητες, mm. κυρίως θα πω ψυχαγωγικής φύσεως, δηλαδή δεν είναι κέντρα θεραπειών, ε, παρόλο που... Ε, πιο μετά μπορούμε να το πιάσουμε αυτό. Διατείνονται ότι κάνουν διάφορα πράγματα τα οποία δεν γίνονται στην πραγματικότητα. Okay. Λοιπόν, αυτά για αρχέ. Ωραία. Λοιπόν, θα μας πεις η Ιωάννα. Ναι, λοιπόν, εγώ δουλεύω ως παράλληλη σε ένα κορτσάκι που πάει η Δευτέρα Δημοτικού. Να ρωτήσω από πότε ξεκίνησε, γιατί εγώ δεν θυμάμαι π.χ. τα αρχαία χρόνια αυτά ότι υπήρχε κάποια παράλληλη στήριξη. Ξέρει πότε κάπως ε, ξεκίνησε. Θεωρώ την τελευταία δεκαετία στην πραγματικότητα ο γενικό κλάδο τη ειδική αγωγή, ίσω και παραπάνω από δεκαετία, μπορεί και εικοσέτεια, δεν ξέρω, αλλά ίσω λέω πολύ, έχει γιγαντωθεί αρκετά. Εννοείται. Στην ουσία ο θεσμός στήριξη είναι ο εξής, τα παιδιά τα οποία έχουν ε, κάποια δυσκολία ή κάποια διάγνωση. Ε, Όταν νοης διάγνωση μιλάμε π.χ. ότι είναι στο φάσμα του αυτισμού, είναι υπερκινητικά παιδιά, δέπη. Οι πιο συχνές ε, διαγνώσεις που έχουν είναι είτε αυτισμός είτε δέπη. Η αλήθεια είναι, μπορεί και κάποια νοητική αναπηρία, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν ο δάσκαλος παρατηρήσει σε κάποιο παιδί ότι κάτι, ε, δεν, κάτι δεν πάει καλά, κάποιο ζήτημα αντιμετωπίζει το παιδί, το παραπέμπει στο κεδασί. Το κεδασί είναι ο επίσημος ε, δημόσιος φορέας, από τον οποίο περνούν τα παιδιά για αξιολόγηση... και αφορά την μετέπειτα πορεία του στο σχολείο. Δηλαδή, το κεδασί μπορεί να αποφασίσει, μάλλον να γνωμοδοτήσει... δεν παίρνει αποφάσεις, τι αποφάσεις παίρνει γονέας. Μπορεί να γνωμοδοτήσει ε, ότι το παιδί είναι μια χαρά... και μπορεί να συνεχίσει στο ε, τυπικό σχολείο. Μπορεί να γνωμοδοτήσει ότι το παιδί έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία... Οπότε θα πρέπει να μπει σε τμήμα ένταξη. Το τμήμα ένταξη πρακτικά σημαίνει ότι μία, δύο, τρει, πέντε ώρε την εβδομάδα το πολύ το παιδί κάνει κάποιο τομικό μάθημα στον χώρο του σχολείου. Όμω με τον εκπαιδευτικό του τμήματο ένταξη. ή μπορεί να στείλει, να πει ότι το παιδί μπορεί να πάει στο δημόσιο, στο τυπικό σχολείο με δημόσια παράλληλη στήριξη και να στείλει παράλληλη στήριξη. Στην περίπτωση που η αναπηρία του παιδιού είναι ή θεωρείται ότι είναι πιο βαριά από το ΚΕΔΑΣΥ, τότε τα παιδιά παραπέμπονται σε ειδικά σχολεία. Πολλές φορές οι γονείς δεν θέλουν να πάνε το παιδί τους στο ειδικό σχολείο για λόγους δικούς τους. Φυσικά κάποιοι από αυτού τους λόγους βγάζουν πολύ μεγάλο νόημα, κάποιοι του βγάζουν λιγότερο, αλλά όπως και να έχει είναι απόφαση του γονέα. Ε, Παρ' όλα αυτά όμως άμα ένα παιδί έχει πάρει παραπαιμπτικό για ειδικό σχολείο και ο γονιό επιμείνει να το πάει στο τυπικό... Ε, τότε συμβαίνει αυτό που προσλαμβάνει ο ίδιος ο γονιός, μία ιδιωτική παράλληλη στήριξη, αυτό το, οποίο, αυτό το οποίο κάνω εγώ. Ε, νομικά αυτό ε, έχει ως εξής, το, το δημόσιο σχολείο θεωρητικά είναι ανοιχτό για όλους, οπότε ακόμη και ένα παιδί που το έχουν στείλει σε ειδικό σχολείο δεν είναι υποχρεωμένο να πάει και μπορεί κανονικότατα να πάει στο τυπικό χωρίς την ιδιωτική παράλληλη. Παρ' όλα αυτά, αυτό που συμβαίνει είναι τα σχολεία να πιέζουν τόσο πολύ του γονεί ε, να προσλάβουν μια ιδιωτική παράλληλη, ώστε στην πράξη ε, καθίσταται σχεδόν απαραίτητο. Η ιδιωτική παράλληλη φυσικά δουλεύει μαύρα και το καθεστώ του να υπάρχει ιδιωτική παράλληλη σε ένα δημόσιο σχολείο για τα παιδιά τα οποία οι γονεί απέλεξαν να μην τα πάνε στο ειδικό είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Οπότε, αυτό που συμβαίνει στην πράξη είναι στα δημόσια σχολεία, τα κρατικά δηλαδή σχολεία, να δουλεύει πάρα πολλή κόσμο μαύρα. Ε, και αυτό το γνωρίζουν εννοείται οι πάντες. Οπότε αυτό, αυτό κάνω εγώ. Και φυσικά τα χρήματα είναι συνήθως πολύ λίγα, κατά κύριο λόγο επειδή οι δεν έχουν, ε? δηλαδή άνθρωποι ξαφνικά εκεί που πρέπει να πληρώσουν θεραπείες, πρέπει να πληρώσουν χίλια δύο για το παιδί τους, ε, βρίσκονται και στη θέση να πληρώσουν ε, σχεδόν έναν ολόκληρο μισθό, που τι περισσότερε φορέ δεν είναι, σε έναν άνθρωπο που ελπίζουν ότι θα βρίσκεται κοντά στο παιδί του και θα το βοηθήσει να εξελιχθεί σε ένα τυπικό σχολείο παρόλο που δεν το προορίζανε γι' αυτό. Ε, αυτά πάνω κάτω. Είχε κάποια ερώτηση. Ε, ναι, εγώ έτσι τώρα που τα ακούω, που τα λένε τα παιδιά, έτσι, μου έχει δημιουργηθεί και παλιότερα, αλλά τώρα ακόμη περισσότερο αυτή η απορία. Εντάξει, αυτέ οι δουλειέ, αδραπευδί μου ανήκουν σε ποιο κλάδο το λέω ρε παιδί μου έτσι πως άκουσα εσένα να μιλάς κάπως μου ήρθε αυτό είναι εργασία στην εκπαίδευση στην παιδεία πριν που μιλούσε ο Στέφανος μου έσκασε α εντάξει αυτό είναι στην υγεία ρε παιδί μου αφορά αυτό το πράγμα οπότε κάπως ε, πάντα αναρωτιόμουν και τώρα και το ρωτάω αυτό τώρα είναι εργασία στην υγεία στην παιδεία υπάρχει κάποιο μπιφ είναι και τα δύο δεν έχει και καμία σημασία απλά μ, μια ερώτηση ε, πάνω σε αυτό, καταρχάς, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς μπίφ, αλλά είναι σίγουρα ένα ζήτημα το οποίο συζητιέται αρκετά. Ε, κατά τη γνώμη μου, έχει μεγάλη σημασία, βασικά έχει μεγάλη σημασία γιατί σε όλη αυτή τη διαδικασία οι παιδοψυχίατροι και οι αναπτυξιολόγοι, οι οποίοι ανήκουν κατεξοχήν στο κλάδο της υγείας, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, ο οποίος, ε, κατά τη γνώμη μου, δεν τους αναλογεί σε καμία περίπτωση. Και αντιθέτω, όλε οι υπόλοιπε ειδικότητε, ειδική παιδαγωγή, ψυχοθεραπευτέ, ψυχαναλυτέ, εργοθεραπευτέ, λογοθεραπευτέ, γυμναστέ, τέλο πάντων άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν το παιδί τακτικά, σίγουρα μία φορά την εβδομάδα, έχουν πολύ λιγότερο ρόλο από ότι έχουν παιδοψυχίατροι. Αυτό γιατί συμβαίνει, Γιατί το παιδί για να πάρει διάγνωση, επειδή η διάγνωση, το λέει και η λέξη, είναι μια διαδικασία ιατρική όπως και η συντεγογράφηση των θεραπειών τους όλα αυτά είναι ιατρικά αυτά δεν μπορεί να τα κάνει ειδικό ειδικός παιδαγωγός ε, κακός κατά τη γνώμη μου ή όχι απαραίτητα ειδικό παιδαγός σας τα κάνουν και ο εργοθεραπευτής δεν με ενδιαφέρει αλλά τα κάνει μόνο ο και αναπτυξιολόγος. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι για να πάρεις διάγνωση για αυτισμό ή για δέπη, όχι για μαθησιακές, εντάξει είναι πιο ήπιο, αλλά για αναπηρίες και αυτό που λέμε βαριές αναπηρίε, τη διάγνωση μπορεί να στη δώσει μόνο ένας παιδοψυχίατρος. Και τις θεραπείες που κάνουν τα παιδιά με αναπηρία μπορεί να τη συντεχογραφήσει για να καλυφθεί ένα ποσοστό από το ίκα, από τον ΕΦΚΑ, Πάλι μπορεί να τη συνδεογραφήσει μόνο ο παιδοψυχίατρος, ο οποίος στην πράξη είναι ένας άνθρωπος που βλέπει το παιδί είτε μία φορά το χρόνο, είτε μία φορά το, εξά... το εξάμεινο, ναι, για να γράψει θεραπείες. Ε, δεν το γνωρίζει αυτό το παιδί, γιατί φυσικά δεν κάνει συνεδρίες μαζί του, όπως κάνει ένας εργοθεραπευτής, ένας ψυχολόγος, ένας παιδοψυχαναλητής, οποιοςδήποτε. Ε, και βλέποντάς το μία φορά το χρόνο, κρίνει, αν αυτό το παιδί χρειάζεται 4 ψυχοθεραπείε το μήνα, ή αν χρειάζεται 8, ή αν χρειάζεται 12, ή αν χρειάζεται 4 εργοθεραπείε, ή αν χρειάζεται καν ειδική διαπαιδαγώγηση, πολλέ φορέ δεν συνταγογραφείται καν. Ε, καλά, και που συνταγογραφείται δίνει 1,5 ευρώ τη συνεδρία το κράτο, ασχολίαστο. Αλλά τέλο πάντων είναι μια ιατρική διαδικασία, μάλλον είναι μια ιατρικοποιημένη διαδικασία και κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να είναι. Με το ψυχέτρο και ο ανατοξιολόγο έχουν ελάχιστη κατά ε, θα έπρεπε να έχουν ελάχιστη κατά δικαιοδοσία, ε, για τον να το λόγο ότι να κάνει τι ακριβώ από το ψυχέτρο. Ενώ τι ακριβώ θα, θα διαγνώσει σε ένα παιδί που το βλέπει μια φορά το χρόνο. Τι περισσότερο θα ξέρει από του δασκάλου και του γονεί του που το βλέπουν κάθε μέρα ή μέρα παρα μέρα ή μία φορά την εβδομάδα. Ε, Πολλέ φορέ τι ταγωγραφούν και φάρμακα στα παιδιά, αυτό είναι εντυπωσιακό. Ε, τα βλέπουν μια φορά τον χρόνο και κρίνουν ότι φορα το χρονο και παιδί με δέπτη πρέπει να πάρει φάρμακα. Ε, εντάξει δεν λέω ότι και οι γονείς ορισμένε φορές είναι άμυροι ευθυνών αλλά παρόλα αυτά είναι σχεδόν εξαρτημένοι από τους παιδοψυχιάτρους γιατί ε, από αυτούς εξαρτάται το πόσε θεραπείες θα μπορέσει να κάνει το παιδί τους ε, τώρα για τον αναπτυξιολόγο δεν ξέρω πιθανώς και ο αυτισμό και διάφορα έχουν σχέση και με τα αναπτυξιακά στάδια και ορόσημα κτλ. Και Φαντάζομαι σε κάποιο βαθμό. Οπότε το να το δει και μια φορά ένα αναπτυξιολόγο εντάξει, θα μπορούσε και να συμβεί. Αλλά το να αποφασίζουν ε, πώ πάει το παιδί, αν πάει καλά και πόσε θεραπείε χρειάζονται και έχοντα βέβαια και αυτή την ε, τρομερή. Ε, αυτό το στυλ αυθεντία του γιατρού, ο οποίο δεν μπαίνει σε καμία συζήτηση με του υπόλοιπου θεραπευτέ του παιδιού, τουλάχιστον. Σε ό,τι από όσο έχω καταλάβει εγώ έτσι, με τις, ε, από τη δουλειά μου, εν με όλου εμά του υπόλοιπου, οι οποίοι φροντίζουμε να επικοινωνούμε με του συναδέλφου μα, να επικοινωνούμε με τον εργοθεραπευτή του παιδιού, με τον ψυχολόγο του παιδιού, να προσπαθούμε να παίρνουμε μια γνώμη, να δίνουμε μια άλλη, και έχει τον παιδοψυχίατρο στη γραφειά του, ο οποίος, τον οποίο δεν τον αφορά καθόλου εσύ βασικά και λέει και κάνει τα το δικά του. Ε, αυτά περί υγεία και εκπαίδευση. Έχει να σχολεί κάτι, Στέφη? Ε, με έχει απασχολήσει αυτό το ερώτημα, αλλά απάντηση δεν έχω βρει. Δηλαδή, στην περίπτωση της εργοθεραπείας, έχει να κάνει πάρα πολύ με τη δομή στην οποία δουλεύεις. Ε, και στην περίπτωση τη δική μου, σίγουρα είναι κάτι ανάμεσα, θα πω. Δηλαδή... Κάτι, ανάμεσα στα δύο ή τίποτα από τα δύο. Δεν, ε, δεν θα μπορούσα να το ταξινομίσω τόσο εύκολα. Το. Αλλά μένει έτσι τσικ πιο κοντά στο υγεία. Ε, επειδή έχει να κάνει με παιδιά τα οποία βλέπω κάθε μέρα... Αναπόδραστα αποκτά για αυτή τη διάσταση την ε, παιδαγωγική. Ε, ε, και είναι και ένα ζήτημα το πώς το διαχειρίζεσαι αυτό... Ε, αν μπαίνει όριο, ε, ποια είναι τα όρια του επαγγέλματος σου. Ε, είναι και λίγο θολό επίσης το... <coughs> γιατί έχω προσληφθεί, προσληφθεί να κάνω... εντάξει, αλλά θα, θα το πιάσουμε και λίγο πιο μετά. Ε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Βλέπω εδώ... δεύτερη δουλειά κάνετε. Ε, εγώ προσωπικά, ναι. Ε, κυρίως για το λόγο ε, που ανέφερε και προηγουμένως. Με μένα με πληρώνουν οι γονείς του παιδιού. Ε, γονείς οι οποίοι δεν είναι πλούσιοι. Ε, ή τέλο πάντων γονείς οι οποίοι δυσκολεύονται οικονομικά. Ε, από τους γονείς παίρνω 500 ευρώ συγκεκριμένα. Οπότε δεν μπορεί να ζήσει με αυτά. Ε, και όλη την υπόλοιπη σχεδόν μέρα κάνω ιδιαίτερα, ή πέρσι πούμε, την υπόλοιπη μέρα δούλευα σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα. Τέλος πάντων πάει κάπως έτσι. Ε, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και οικογένειε με καλύτερη, όχι φαντάζομαι, υπάρχουν, με καλύτερη οικονομική κατάσταση, οπότε κάποιο που δουλεύει ιδιωτικά σαν παράλληλη μπορεί να παίρνει και περισσότερα. Αλλά ε, γενικώ, εγώ θεωρώ ότι για τις οικογένειες είναι μεγάλο το φορτίο. Δηλαδή το να έχεις ένα παιδί με αναπηρία σε μια χώρα η οποία με χίλιες δύο τρόπου, αλλά δίκαιο οικονομικά δεν στηρίζει καθόλου αυτές τις οικογένειες. Στηρίζει με πολύ μικρά ποσά. Ε, ναι, δυσκολεύονται αρκετά, θεωρώ. Ε, και μετά είναι και το κομμάτι του σκέφτησε να βρει κάτι άλλο. Εγώ τουλάχιστον λέω σκέφτομαι να βρω κάτι άλλο. Του χρόνου ίσως να ψάξω για μια παράλληλη... Με καλύτερα χρήματα, σε μια πιο καλή εντό πολλών εισαγωγικών γειτονιά και στο κέντρο τη Αθήνα, αλλά μετά δεν είναι ότι αφήνει και τόσο εύκολα ένα παιδί το οποίο το βλέπεις κάθε μέρα επί μεγάλο χρονικό διάστημα και έχετε... υπάρχει και μια σχέση τέλο πάντων. Ε, και μια. Ναι, ετέλεσα αυτό. Ε, εγώ μπορώ να ρωτήσω κάτι τώρα σε αυτό που είπες. Η δεύτερη δουλειά έχει και αυτή μέσα έτσι, χαρακτηριστικά φροντίδας ή ε, είναι άσχετο. Λοιπόν, ε, στην περίπτωση τη δική μου, να κάνω και εγώ δεύτερη δουλειά, ε, η οποία είναι freelancer, εντελώς άσχετο αντικείμενο, δεν έχει καμία διάσταση φροντιστική, και την έκανα πριν να ασχοληθώ με το αντικείμενο αυτό. Ε, έχω παρατηρήσει, έχω τουλέψει σε δύο, ε, κατά μέχρι τώρα, ε, στα πλαίσια της πρακτικής ε, της σχολής, ε, που είναι ένα άλλο κομμάτι, οι πρακτικές σε αυτές τις δομές, ε, και μετά σαν εργαζόμενος ε, όλοι και στη δύο κδάπ, όλοι οι συνάδελφοι ε, κάναν όλοι δύο δουλειές. Εκ, δηλαδή στους ε, δέκα ο ένας να μην έκανε δεύτερη δουλειά. Ε, το θεωρώ, εντάξει, είναι πολύ δηλωτικό για το πόσο καλοπληρωμένες αυτές οι δουλειές. Ε, και υπήρχαν και περιπτώσει που ε, πέραν της δεύτερη δουλειά θα δουλεύαν και Σαββατοκύριακα που μπορεί ε, κάποια φροντίστρια α πούμε, κοινωνική φροντίστρια. Ε, τα Σαββατοκύριακά να για κάποιο παιδάκι, να έχει κάνει κάποια ιδιωτική συμφωνία με κάποια μητέρα και να για το παιδί το Σαβ... Σαββατοκύριακά. Δηλαδή, να δουλεύει κάθε μέρα. Θε να απαντήσει. Ναι, μενέχρι η δεύτερη δουλειά είναι τα ιδιαίτερα κυρίως αυτιστικά παιδιά. Ε, οπότε, αν έχει να κάνει με τη φροντίδα. Σε κάποιο βαθμό έχει. Βέβαια, τα ιδιαίτερα είναι πολύ μικρότερης διάρκειας, οπότε είναι πολύ διαφορετικό από την παράλληλη, που σε μένα παιδί όλη μέρα, οπότε εκ των πραγμάτων έχει πέρα από το μαθησιακό και φροντίδα μεγάλης διάρκειας. Στα ιδιαίτερα εξαρτάται το παιδί, δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορούν να χρειάζονται συναισθηματικό support μεγάλο, και να προσπαθείς να δουλέψεις προς αυτή την κατεύθυνση, να προσπαθείς να βγάλεις κάποια άκρη με το παιδί, να προσπαθεί και εκείνο κτλ. Και, και υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν ε, ε, μια διάθεση απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία μεγαλύτερη και ίσως καλύτερη και η διάθεση αυτή να κάνει το μάθημα να ρέει και εκεί να μην υπάρχει έντονο το κομμάτι της ε, φροντίδα. Ε, να ρωτήσω εγώ τώρα, που έχετε, τι έχετε μάλλον σπουδάσει. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε δει έτσι πόσο κοντά σε, σε αυτό που λέμε φροντίδα, που είπαμε γενικά φροντίδα ανθρώπων, είναι μπροστά τα, ένα ιατρικό κομμάτι και ένα παιδαγωγικό. Έτσι και αυτά συναντιούνται σε αυτή την διάσταση. Τι έχετε σπουδάσει. Ε, λοιπόν Εγώ σπούδασα σε μεγάλη σχετικά ηλικία, δηλαδή στα 29, ε, εργοθεραπεία ως ειδικότητα σε δημόσιο ΙΕΚ. Ε, μέχρι τότε έκανα αυτό που λένε δουλειές του ποδαριού, ε, άσχετας εντελώς με το κομμάτι της φροντίδας ε, και εκεί που πλησίαζα τα... Είπα ότι κάτι πρέπει να σπουδάσω αυτή τη ζωή. Ε, έτυχε ε, μία φίλη να μου πει για τα δημόσια ΙΕΚ. Ε, και κοιτώντα τι ειδικότερε ήταν οι μόνοι που α, κάτι μου έκανε. Ε, μου φάνηκε ότι αυτό έχει κάποιο νόημα, α πούμε. Τότε δεν ήταν. Ε, τόσο... τώρα ακούσε να έχει παντού εργοθεραπεία, εργοθεραπεία. Δεν ήταν ναι Δηλαδή, δεν το είχα, το είχα ακούσει ότι υπάρχει, αλλά δεν ήξερα ακριβώ πριν όσο πρόκειται. Και γράφτηκα σαν ένα δημόσιο ΕΚΑ. Αυτό, αυτό μόνο έχω σπουδάσει. Ε, εγώ έχω τελειώσει φιλολογία εδώ στην Οθήνα στο ΕΚΠΑ και τώρα κάνω ένα μετοπτυχιακό ειδική επίση στο ΕΚΠΑ. Ε, Ιδιαίτερα εγώ νομίζω κάνω σχεδόν από το πρώτο έτο, δηλαδή από το τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να δουλεύω παράλληλα με την δουλειά μου, την καρονική εντό εισαγωγικών, έκανα και ιδιαίτερα. Η άλλη δουλειά συνήθω ήταν στην εστίαση, είτε στην Αθήνα, είτε σεζόν και διάφορες άλλες, αλλά κατά κύριο λόγο εστίαση, ώσπου πέρσι αποφάσισα να προσπαθήσω να μην ξαναδουλέψω στην εστίαση και φέτος το έχω καταφέρει, θα δούμε τώρα πώς θα πάει το κα Οκ. Okay. Εγώ ήθελα να ρωτήσω ε, άμα θέλετε να μα πείτε πώ είναι η καθημερινότητα στη δουλειά σα. Δηλαδή, ποια είναι η καθημερινότητα τη εργασία, Δηλαδή, τι κάνει μια παράλληλη που πάει στο σχολείο, ή ξέρω εγώ τι κάνει ένα βοηθό έργο, θεραπευτή. Ενώ κάπω πρακτικά, στην πράξη, τι γίνεται. Ε, αυτό που συμβαίνει με την ιδιωτική παράλληλη στήριξη ίσως σε κάποιο βαθμό και με τη δημόσια αλλά σε πολύ πολύ μικρότερο βαθμό είναι ότι στην πράξη είσαι καθ' όλη διάρκεια του σχολικού ωραρίου με το παιδί είσαι υπεύθυνη δηλαδή για αυτό το παιδί ε, πρώτον γιατί ο γονιός σε προσέλαβε για να έχει το παιδί του κάποιον κοντά του non-stop ε, δεύτερον γιατί θεωρώ πως αυτές οι που τα παιδιά έχουν πάρει διάγνωση για ειδικό σχολείο, αλλά έχουν πάει σε τυπικό με ιδιωτική παράλληλη. Ε, το σχολείο, που το σχολείο είναι η άνθρωπή του, ε, οι συνάδελφοί σου, οι μόνιμοι, αναπληρωτέ, σου, ο διευθυντής ή η διευθυντρια αντιμετωπίζουν αυτό το παιδί κατά κύριο λόγο σαν το παιδί της παράλληλης. Δηλαδή εσύ, έχεις εσύ αποκλειστικά την ευθύνη του. Αυτό ποικίλει, μάλλον, βαθμός στον οποίο αυτό συμβαίνει ποικίλει, γιατί έχω δουλέψει ας πούμε, σε ιδιωτικό σχολείο σαν παράλληλη στη Γκυφσιά, θα ήθελα πάρα πολύ να πω και ποιο σχολείο είναι, μάλλον δεν θα το πω, ε, στο οποίο αυτό συνέβαινε σε τέτοιο βαθμό που ήταν ε, εσχρό. Δηλαδή μπορεί το παιδί να δυσκολευόταν και να είχε έτσι εντάσεις στο διάλειμμα και τέλος πάντων το ίδιο δυσκολευόταν δηλαδή, περισσότερο, αλλά δυσκόλευε και τους άλλους ή δυσκολεύονταν οι άλλοι. Ε, και είχα ακούσει ατάκες όπως ε, «δικό σου είναι, κάντου κάτι», «αχ, δικό σου είναι, μπορεί να το πάρεις λίγο», «αχ, αυτό». Ε, οπότε υπάρχει αυτό και το, το αγνό πλήρως το παιδί. Στο σχολείο που είμαι τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ε, είναι αισθητά καλύτερα σε σχέση με αυτή την εμπειρία του ιδιωτικού, αλλά και πάλι ε, δεν έχεις αυτό που λέμε «καινά». Πώ έχουν ας πούμε, οι δάσκαλοι στο δημόσιο. Την τάδε ώρα έχω μάθημα, την τάδε ώρα έχω κενό. Δεν υπάρχει αυτό. Εγώ νομίζω ότι στο σχολείο που βρίσκομαι τώρα, προφανώ, άμα πω, όχι νομίζω. Έχει συμβεί δηλαδή σε έναν συνάδελφο. Θέλω πέντε λεπτά να κάνω αυτό, θέλω να πάω, το βλέ, θέλω να φάω, θέλω μια στιγμή. Δηλαδή, κάποιο θα έχει το νου του στο παιδί το οποίο, στο οποίο κάνω παράλληλη εγώ. Αλλά. Θα πρέπει να το ζητήσω. Είναι σαν να μην είναι δεδομένο ότι είναι παιδί του σχολείου... και δεν είναι παιδί της παράλληλη. Ξαναλέω σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με άλλα σχολεία... και σε σχέση με εμπειρίες από συναδέλφους που ακούω. Ε, επίσης, εντάξει, αυτό... σίγουρα σε κάποιο βαθμό έχει να κάνει και με μένα. Μπορεί ένας άλλο άνθρωπος να έχει πολύ μεγαλύτερη άνεση... και αυτοπεποίθηση να πει... κάνω και μισή ώρα και ενώ no, it's okay... Ή Καμιά φορά θα πρέπει να εμπιστευτεί και το παιδί στο οποίο κάνει παράλληλη. Έτσι, δηλαδή δεν είναι απαραίτητα καλό αυτό που λέω. Το πρέπει να είσαι συνέχεια μαζί με το παιδί. Ε, σω καμιά φορά να πρέπει να εμπιστευτεί και το παιδί ότι εσύ δεν θα είσαι εκεί και αυτό θα είναι μια χαρά. Μπορεί και να μην είναι βέβαια. Ή και το θα είμαι εκεί, τι σημαίνει ακριβώ θα είμαι εκεί. Μπορεί να σημαίνει είμαι μακριά και απλώ το παρατηρώ για να μα συμβεί κάτι να... Μπορεί να χρειαστεί να παρέμβω, μπορεί όχι, Έμα συμβεί κάτι να το ξέρω, ώστε αν μου μεταφερθεί αλλιώς να έχω ε, εικόνα από πρώτο χέρι, άμα χρειαστεί κάτι. Ε, Τελευταίω, εγώ θέλω να πιστεύω ότι κυρίως δουλεύω προς την κατεύθυνση του να βοηθήσω το παιδί να γίνει όσο πιο αυτόνομο γίνεται και να του προσφέρω μια ελευθερία και να περιμένω περισσότερο εκείνο να με αναζητήσει παρά να το πιέσω εγώ. Αυτό φυσικά είναι μπλόγια και θεωρίες, γιατί στην πράξη όταν είσαι με ένα παιδί πέντε ώρες κάθε μέρα, ε, είναι, όλο ένα, είναι μια διαδικασία συνεχή. τα παιδιά είναι γεμάτα εκπλήξης, αυτά που ετοιμάζει εσύ, που σκέφτεσαι εσύ τις περισσότερες φορές, το παιδί τα αμφισβητεί και τα διαψεύδει συνέχεια και καλά κάνει, αλλά τέλος πάντων ναι, ήθιστε, το παιδί που έχει ιδιωτική παράλληλη να είναι το παιδί τη παράλληλης και όχι το παιδί του σχολείου. Η καθημερινότητά η σου... Ναι... ναι. ναι. Ε, λοιπόν, το ένα κομμάτι... το οποίο δεν είναι τόσο προφανές... Όσο. Ε, είναι το πηγενέλα, καταρχάς. Από εκεί ξεκινάει. Το λέω αυτό γιατί... γιατί όπως είπα κάνω μια άλλη δουλειά... η οποία είναι freelancer. Έχει το τεράστιο προνόμιο του ότι... Ε, πάω <laughs> από το υπροδομάτιο στο σαλόνι. Λοιπόν... Ε, ευτυχώς, τώρα είναι ε, σχετικά προσβάσιμο. Ε, δηλαδή, θα κάνω 40 λεπτά μέσα, ας πούμε, για να φτάσω στη δουλειά μου. Πέρσι, ε, που έμενα σε άλλη ε, περιοχή, έκανα μία μισή ώρα να πάω, μία μισή ώρα να γυρίσω εντο πάντα. Ναι. Λοιπόν. Ε, η καθημερινότητα, η, η εργασιακή η ίδια. Ε, λοιπόν, στα, στα κδάπα, καταρχά, ε, μία διαφορά με άλλες ίσω ε, συνθήκε είναι ότι δεν υπάρχει το ένα με ένα. Ε, Έχει να διαχειριστεί εντό εισαγωγικών ή εκτό ε, πολλά παιδιά. Αυτό. Το, ε... Και όχι μόνο παιδιά, είπες ότι δεν έχει ηλικία. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον λύστημα ε, από μου, γιατί ε, για τους ε, ανάπηρους ε, που έχουν κάποια συνθήκη ψυχιατρική ε, ή για τους ε, ανθρώπους με μέτρια ή και βαριά νοητική στέρηση, Πραγματικά, ενώ και στην ίδια τη δουλειά μου, που είναι υποτίθεται οι συνάδελφοι... έχουν ασχοληθεί με αυτό, ε, χρησιμοποιείται συνέχεια λέξη, παιδιά. Ε, μπορεί άλλο να είναι 30 χρονών. Λοιπόν, ε, λοιπόν όπως έλεγα όμω, δεν έχεις το ένας με έναν. Έχεις ομάδε. Η άλλη ιεράρχηση που παίζει είναι το υψηλή και χαμηλή λειτουργικότητα. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι ε, με κάποια κριτήρια, τα οποία μένα μου είναι θολά ακόμα, ε, νομίζω δηλαδή συνήθως είναι απλά μια μετωνυμία για το μπορεί να μιλήσει ή δεν μπορεί. Ε, Χωρίζονται έτσι οι ομάδες, δηλαδή η εντό αγωγικών υψηλής λειτουργικότητας είναι μία ομάδα και η χαμηλής λειτουργικότητας είναι άλλη ε, και υπάρχει και πολύ γρίνια θα πω, από... εντάξει όχι μόνο από συναδέλους δηλαδή και εγώ μπορεί ένα παιδί που δεν είναι ε, πολύ μου να ζωριστώ ε, λοιπόν, τι έλεγα. Οπότε, ε, ουσιαστικά θα βοηθάω την εργοθεαπέστρια ή την ειδική παιδαγωγό ε, ή κάποιον άλλον τέλο πάντων ε, να στήσει μια δραστηριότητα ομαδική, ώστε ε, οι ωφελούμενοι τι ώρες που θα είναι εκεί να μην βαριούνται. Δηλαδή, τα ε, ΚΑΔΑΠ δεν είναι κέντρα θεραπηγών. Μπορείς να δουλέψεις στο παρεπιπτόντος και πιο θεραπευτικά, αλλά κυρίω είναι η λειτουργία τους να... Ε, πώς να το πω... να μην έχουν αυτό το βάρος ε, οι γονεί για κάποιες ώρες. Ε, δεν ξέρω αν οπάρχεις το ερώτημα. Ναι, οκ. Okay. Ε, πήγαμε στη, στην απασχόληση των ανθρώπων mm. αυτών. Τώρα το δημιουργική είναι πολύ σχετικό. Μπορούμε να το αναπτύξουμε πώς γίνεται. Γιατί μια δημιουργική απασχόληση είναι θεραπευτική. Mm. Θα έλεγα εδώ. Λοιπόν, ήρθερα να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Ε, θα παίξουμε μουσικές που έχετε επιλέξει ε, μπορείτε να μου πείτε κιόλας αν θέλετε γιατί έχετε επιλέξει αυτή τη μουσική ίσως μετά θα ακούσουμε δύο κομμάτια back to back να πάρουμε μια ανάσα να πιούμε το νεράκι μας και θα επιστρέψουμε εδώ ε, στην εκπομπή παριάς μαζί με ανθρώπους που δουλεύουν πάνω στη φροντίδα έτσι πάμε, το λέμε πάντα πολύ γενικά πάμε για λίγο μουσική και επιστρέφουμε Επιστρέψαμε μετά από τα δύο πολύ όμορφα μουσικά κομμάτια Το πρώτο ήταν πασίγνωστο Το δεύτερο μα ήρθε από κάπου αυτή τη στιγμή Αυτό είναι σίγουρο ε, Επιστρέφουμε στην εκπομπή Παρίας Σήμερα συζητάμε εδώ με ανθρώπους που εργαζόνται πάνω στην φροντίδα ανθρώπων Σε διαφορετικά πόστα Έχουμε κάνει μια εισαγωγή Έχουμε πει ο καθένας τι και πού και πώ δουλεύει Έχουμε αφήσει κάποια κενά Έτσι τα οποία θα τα συμπληρώσουμε. Ναι, εντάξει, αυτό ήθελα κάπως να ρωτήσω έτσι, Πιο συμπληρωματικά Αυτό που λέμε στην καθημερινότητα εργασίας Δηλαδή η παιδί μου Τι κάνετε έτσι, Πιο πρακτικά κάπως, Δηλαδή δραστηριότητες Αυτό δηλαδή πως είναι Ακριβώς η εργασία εκεί Η ρουτίνα Ναι πως μπορούμε να το πούμε Εγώ προσωπικά επειδή έχω αναλάβει Ένα παιδί Το οποίο Πολλά από αυτά τα οποία κάνουν τα υπόλοιπα παιδιά ή τα οποία αντιλαμβάνονται και παρακολουθούν τα υπόλοιπα παιδιά μπορεί να τα καταλάβει με παράλληλη, όπως λέει η λέξη, καθοδήγηση. Κατά κύριο λόγο κάνω αυτό, δηλαδή ό,τι εξηγεί η δασκάλας τον πίνακα της το εξηγώ εγώ με άλλο τρόπο. Είμαι με κάποιο παιχνίδι, ή με κάποια ζωγραφιά ή της το εξηγώ ξανά με τον ίδιο τρόπο τη δασκάλα. Ε, Πολλέ φορές... Ε, στη γυμναστική που, μπορεί, που δυσκολεύεται ίσως περισσότερο ή στη μουσική, πάλι το ίδιο. Δηλαδή αυτά που κάνει η δασκάλα στα υπόλοιπα παιδιά, εγώ συνήθως είμαι δίπλα της και τι τα κάνω παράλληλα και πιο ήσυχα, όχι πάντα, σε κάποια α πούμε τα καταφέρνει ούτως ή άλλως και ε, μόνη της. Αλλά κατά βάση είναι αυτό, να έχει συνεχώς το νου σου, στο... αν το παιδί εκείνη τη στιγμή σε χρειάζεται ή δεν σε χρειάζεται να τα... Να τα εξηγήσει αλλιώ, να τα κάνετε παρέα κτλ. Το τι κάνει βέβαια μια παράλληλη έχει να κάνει σε τεράστιο βαθμό με το τι παιδί έχει αναλάβει. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου, το οποίο δεν είναι φτιαγμένο για παιδιά μη τυπική, δεν είναι φτιαγμένο ωριακά για παιδιά, δηλαδή έτσι πώ είναι. Αλλά τέλο πάντων, ε, δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν καθόλου και χρειάζονται εξατομικευμένο πρόγραμμα πλήρω. Οπότε εκεί αυτό έγκυται στην καλή ή μη καλή θέληση αυτού που κάνει παράλληλη στήριξη. Ε, γιατί δεν είναι δεδομένο ότι οι γονείς έχουν επιλέξει πάντα έναν άνθρωπο που ενδιαφέρεται και κάνει πράγματα ας πούμε, στο παιδί που είχε αναλάβει. Ε, στην περίπτωση που πρέπει να διευκρινίσω υπάρχει, ε, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στα δύο κδά που έχω δουλέψει. Υπάρχει μια λίγο διαφορετική νοοτροπία ε, όσον αφορά που τελειώνουν ε, τα καθήκοντα του κάθε εργαζομένου. Δηλαδή, σε αυτό που είμαι τώρα υπάρχει μια λογική ότι όλοι έχουν και καθήκοντα φροντιστή. Είναι λίγο λιγότερο ε, ιεραρχικό, με μια έννοια. Φυσικά, αν το πάρεις αμυγός συνδικαλιστικά, μέσα σε εισαγωγικά ένας ε, εργοθεραπευτής θα μπορούσε να πει ότι όχι, εγώ έχω προφιλευθεί για να κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Ε, εμένα δεν με χαλάει, ταιριάζει λίγο με την ε, κουλτούρα μου, την ε, πολιτική μάλλον. Ε, οπότε, πέραν από τις ε, δραστηριότητες ομάδας που είπα... Μπορεί να ίσω, ένα παιδί να αλλάξω, έτσι ε, Το κύριο είναι ότι, ε, ανάλογα με πόσα παιδιά είναι κάθε μέρα, ποια παιδιά είναι, ε, τις δυναμικές μεταξύ τους κτλ. κτλ. Ε, συνήθως, η δική παιδαγωγός θα σκεφτεί κάποια δραστηριότητα που να μπορούν να κάνουν όλα και να τους αρέσουν κιόλα. Και εγώ θα κάνω το... πώς το λένε... Ε, το βοηθώ. Ε, έχει τύχει πολλές φορές να μην... να έχουν πάρει άδεια, οτιδήποτε, οπότε να πρέπει να σκεφτώ εγώ από την κούντρα μου ε, κάτι. Ε, αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δηλαδή, αν είναι κάποια παιδιά τα οποία... Ε, δεν το έχουν πολύ με το ελεκτικό, στο το έτσι. Μπορεί απλά να πάμε στην αίθουσα εργοθεραπείας και να παίξουμε μπάλα. Παράδειγμα, μπορεί να ζωγραφίσουμε. Ε, οτιδήποτε, δηλαδή, αν καταφέρω να μην βαραγιούνται. Ε, ναι, ακριβώ, τα έχω καταφέρει. Αυτό. Όσον ε, αφορά το κομμάτι των καθηκόντων, των ε, μη εργοθεραπευτικών. Μπορώ να το πω και πιο μετά, μπορώ και τώρα. Συνδέεται λίγο με τη ε, διάσταση, την ε, ε, έμφυλη αυτή της δουλειά. Ε, αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι μεγάλο, μπορούμε να το πιάσουμε και αυτό όνομα πιο μετά. Ότι... Είναι. Ε, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό, θα, στη συνέχεια θα ρωτήσουμε σένα ε, ποιοι εργάζονται. Στα ΚΔΑΠ. Στα με εργάζονται εργοθεραπευτές και βοηθή εργοθεραπεία, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργοί. Όλοι αυτοί είναι εκεί καθημερινά. Καθημερινά, να. Ε, γυμναστές ειδικής αγωγής... Ε, ποιον άλλο έχουμε τώρα να σκεφτώ... Κοινωνικοί φροντιστές εννοείται, οι οποίοι είναι εντάξει δεν θα ακούσετε πολύ ωραίο, αλλά Υποτιμ... λέμε αλήθεια, ναι. Ο πάτος της ιεραρχίας. η πιο χαμηλόμισθη και ε... Συνή... όχι συνήθως. Κάποιες φορές είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν... Ε... Τα εφόδια. Όχι τα εφόδια, δεν έχουν σπουδάσει κάτι σχετικό. Και μπορεί να υπάρχει και αυτό το attitude από τους άλλους ότι... Ε, ποιον ξεχνάω, Οι ειδικότητε που έχουν να κάνουν με την αναπηρία γενικότερα. Άμα είναι να μιλήσω για ειδικότητε, Άμα είναι να πιάσουμε το τι φιγούρες είναι, ε, Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Ε, πώς επιχορηγούνται τα ΑΓΔΑΠ, ε, Είπε στην αρχή ότι ήταν από ήταν και μάλλον είναι ακόμα από κάποιο ευρωπαϊκό κονδύλι. Λοιπόν, ε, ναι. Ε, είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια. Και ε, τα δύο κδάψκια. Και... και το κδάψκια και το, το κδάπαμε. Λοιπόν, ακριβώ. Ε, υπάρχουν τα λεγόμενα voucher. Τι γίνεται αυτό. Αυτό είναι ότι ε, το παιδί σου. Ε, δικαιούται μια επιδότηση. Δηλαδή, ε, ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας ε, μπορείς να ε, ζητήσεις ε, αυτή την επιδότηση. Ε, οπότε, το κράτος μέσω αυτών των κονδυλίων ε, των ευρωπαϊκών κάτω σαν, σου ε, πληρώνει το κράπ. Το ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ, ε, μου είναι λίγο πιο θολό ότι παίζει με τα ναι. ε, πληρώνει για να πηγαίνει ε, το παιδί σου. Ε, οπότε τα αφεντικά των ε, ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ, ε, κατ' ουσίαν κύρια πηγή εισόδων τους είναι από αυτά τα λεφτά. Ε, λίγο που το είχα ψάξει γιατί... Στην προετοιμασία για την εκπομπή μου έσκασαν και εμένα απορίες. Ε, είδα ότι παίζει μια συνεχής ας πούμε, διαμαρτυρία χρό, κάθε χρόνο ή χρόνο παρεχρόνο ότι τους καθυστερούν τα κονδύλια και έχει ανοίξει ήδη, έχουν ανοίξει ήδη τα καδαπαμέα εδώ και μήνες και λιτού, Δηλαδή έχουν εγκριθεί με τα βάουτσερα αλλά το κράτο. Δεν τα δίνει στους ιδιοκτήτες, παίζει λίγο ε, αυτή η ιστορία. Πάντως, ε, το ε, ζήτημα είναι ότι για τους γον, γονείς, εφόσον δικαιούνται το βάουτζερ, είναι τζάμπα, δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια. Το κριτήριο είναι να έχει ε, ένα συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας και πάνω. Και... Ε, για τους εργοδότες είναι καθαρά λεφτά δηλαδή έχεις γράφεις ας πούμε σε αυτό που δουλεύω τώρα είναι γραμμένα 70 κάτι παιδιά σκάνε, δεν θυμάμαι το ακριβές πόσο πρέπει να είναι κοντά στο 500 ευρώ κάτι τέτοιο ε, για κάθε παιδί 450-500. Ε, σου δίνει ε, το κράτο. Υπάρχει και η άλλη λεπτομέρεια. Ο, ε, αφενός πόσα από αυτά τα παιδιά όντω ε, ε, έρχονται, κάποιο μπορεί να έρχεται μία φορά το μήνα, μπορεί να έρχεται μία φορά τη βδομάδα. Κάποια έρχονται και κάθε μέρα. Okay. Ε, Υπάρχει η άλλη ε, συνιστόσα ε, των εξόδων του, του ΚΔΑΠ. Δεν είμαι σίγουρος υποψιάζομαι ότι και εκεί πρέπει να παίζει κάποια επιδότηση. Ε, Τέλο πάντων, είναι μια καλή εμπίσνα, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Okay. Και τελευταίο πράγμα που θα σε ρωτήσουμε είναι για, τα, για τους γονείς σε ταξική προέλευση ενώ ε, υπάρχουν άνθρωποι γιατί όπως είπες και στην αρχή είναι ένα πάρκινγκ αρχικά για ανθρώπους που θέλουν να ψάξουν δουλειά ή εργάζονται εκείνη την ώρα ή, ή ό,τι. Ε, εσύ με, με την εμπειρία σου μέχρι τώρα τι έχεις δει, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται και αφήνουν τα, τους, τα παιδιά εσύ αλλά μπορεί να είναι και μεγαλύτερα τα παιδιά mm. όπως είπαμε. Λοιπόν, τα κατάπαμε έχουν σίγουρα το καθένα είναι σε κάποια γειτονιά. Λοιπόν, δεν σε υποχρεώνει το κράτος ή οποιοδήποτε να πας το παιδί σου στη γειτονιά σου. Ε, το... Μπορείς να το πας σε κάποια άλλη. Μπορεί να ξέρεις, ας πούμε, τον εργοθεραπευτή λέμε τώρα και να okay. ξέρεις ότι κάνει καλή δουλειά. Ε, οπότε με τη γειτονιά, σίγουρα αλλάζει η σύνθεση ταξική, κοινωνική Αλλά ε, μέχρι ενός σημείου λοιπόν, Αυτός στο οποίο δουλεύω τώρα είναι σε μια λίγο γεωγραφικά ενδιάμεση αν, ζώνη Οπότε έχουμε και παιδιά ε, Άλλη παιδιά τα λέω, δεν πέραζω. Ε, από οικογένειες παμφτωχές. Παμφτωχές, παμφτωχές τώρα. Δηλαδή ιστορίε τρόμου. Και παιδιά από οικογένειε με πολύ καλό οικονομικό background. Να πω για ένα αστείο story. Μη λέγα, ε, με μια ωφελούμενη. Κάτι για yeah, γιορτές, ταξίδια και τα λοιπά. Ε, και λέω, Παρίσι Και με κοιτάει με ένα ύφο. Που είσαι ο πιο basic άνθρωπο στον κόσμο και λέει προφανώ. <laughs> <laughs> Ωραία. Ε, συνεχίζουμε τώρα. Νομίζω... Ε, ναι, εντάξει, νομίζω αυτό για την παράλληλη τώρα θα ήθελα ναι, ναι, ναι, να ναι. ρωτήσω. Ε, ο, εντάξει, όλε οι οικογένειε έχουν παράλληλη για τα παιδιά του. Όλε οι οικογένειε που έχουν ένα παιδί που χρειάζεται κάποια στήριξη. Δηλαδή, αν εγώ είχα ένα παιδί. Ποιοι που χρειαζόταν στήριξη και δεν του είχα παράλληλη, θα με έλεγχε κάποιο το κράτος. Επίσης, πώς και παίζει να υπάρχουν αυτό που λέμε ιδιωτικέ παράλληλε ενώ το κράτος δεν φροντίζει. Το σχολείο, εντάξει, να μιλώ και συνέχεια για το κράτος... Το σχολείο, α πούμε, δεν φροντίζει να σου έχει για το παιδί σου μια παράλληλη δημόσια. Δεν ξέρω πώ να το πω ενώ γιατί να πρέπει η οικογένεια να πληρώσει πώς γίνεται αυτό. Έχει ταξικά χαρακτηριστικά ή, ή απλά δεν υπάρχει προσωπικό. Που... Αυτό σαν απορία το είχα. Ε, συμβαίνει αυτό, ανέφερα λίγο στην αρχή, ότι το κεδασί μπορεί να πει ότι να γνωμοδοτήσει ότι το παιδί μπορεί να πάει σε ένα σχολείο τυπικής ανάπτυξης με δημόσια παράλληλη στήριξη. Οπότε εκεί στέλνει το κράτος παράλληλη στήριξη. Αυτό βέβαια είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του, διότι πολλές φορές το κράτος μπορεί να μην στείλει παράλληλη στήριξη από την πρώτη φάση αναπληρωτών, να στείλει από τη δεύτερη, να στείλει από την τρίτη, να μην στείλει ποτέ. Πλέον ε, τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν έχει το κάθε παιδί τη δική του παράλληλη στήριξη, αλλά συνήθως η παράλληλη στήριξη στηριξη αλλα συνηθω η παραλληλη στηριξη μοιραζεται σε δύο και τρία παιδιά, με αποτέλεσμα αν το Κεδασία έχει γνωμοδοτήσει, ας πούμε ότι το συγκεκριμένο παιδί χρειάζεται 23 ώρες παράλληλη στήριξη την εβδομάδα, 22, 21 ή 15, πολλές φορές να μην έχει όλες τις ώρες παράλληλοι, αλλά αυτό αφορά τη δημόσια τέλος πάντων ε, ταιριάζει βέβαια λίγο σε αυτό που είπε σας προς το αν υπάρχει προσωπικό. Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει, ε, ακόμη και για τα παιδιά που δικαιούνται δημόσια. Τώρα για τα παιδιά που ε, το ΚΕΔΑΣΥ είπε πως ε, προτείνω να πάνε σε ειδικό σχολείο, από τη στιγμή που, πάνε σε, τη στιγμή που πρότεινε το ΚΕΔΑΣΥ να πάνε σε ειδικό σχολείο, σου λέει ότι δεν έχεις δικαίωμα να ζητήσεις δημόσια παράλληλη στήριξη Γιατί εγώ σου πρότεινα το ειδικό, αυτό ταιριάζει στο παιδί σου Έτσι κρίνω εγώ, έτσι κρίνει το κεδασί ε, Οπότε αν εσύ επιλέξεις να το πας στο τυπικό σχολείο Μπορείς να το πας, εγώ δεν θα σου στείλω παράλληλη όμως Και αυτό είναι το κομμάτι που αφορά τον ε, νόμο ε, Ω προς το αν σε ελέγχει κανείς, αν δεν βάλεις ιδιωτική παράλληλη στο παιδί σου. Καταρχάς, μιλάμε για περιπτώσεις που αν πάνε στο σχολείο χωρίς ιδιωτική παράλληλη, πάρα πολλές φορές αρισκολευτούν τόσο πολύ τα παιδιά που μόνο κακό θα τους κάνει το να βρεθούν μόνα του σε ένα τόσο χαοτικό περιβάλλον, ε, έχοντας μια βαριά αναπηρία, ας την πούμε βαριά αναπηρία, και μη έχοντας δίπλα του έναν άνθρωπο στο, στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν. Και να νιώσουν τέλο πάντων ότι έχω κάποιον να με βοηθήσει, να με στηρίξει. Δηλαδή, μπορεί να είναι παιδιά τα οποία δεν μιλάνε, παιδιά τα οποία μπορεί να είναι τυφλά, παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν αυτισμό αυτόν που λέμε βαρύ αυτισμό και να έχουν δυσκολίε πολλέ-κοινωνικέ-δυσκολίε ω προς το που να πάω, τι να κάνω, τι συμβαίνει κτλ. Οπότε δεν είναι ότι θα ελέγξει ακριβώς κανείς το γονιό Α, γιατί δεν έβαλες ιδιωτική. Δεν μπο... Αλλά τα σχολεία, είτε γιατί είναι τόσο μειωμένο το προσωπικό που οι δάσκαλοι έχουν ήδη πάρα πολλά παιδιά να ασχοληθούν, δεν μπορούν να ασχοληθούν και με αυτές τις περιπτώσεις, είτε γιατί δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό είναι... μπορούν να συμβούν και τα δύο. Ε, ξαναλέω, εγώ έχω πέσει μια καλή περίπτωση ε, σχολείου. Ε, οπότε πιέζουν τόσο πολύ του γονεί να φέρουν ιδιωτική παράλληλοι... που οι γονείς δεν έχουν άλλη επιλογή. Είτε γιατί το παιδί του τη χρειάζεται τόσο πολύ, όντω και το ξέρουν και οι ίδιοι και αυτό ψάχνουν ιδιωτική παράλληλοι... είτε γιατί και να τολμούσαν να πηγαίνανε το παιδί χωρί παράλληλη στο σχολείο, αυτά τα παιδιά τα οποία το κράτο έστειλε στο ειδικό, ε, δεν θα του αφήνανε. Παρόλο που νομικά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, θα του ε, πίεζαν θα του τόσο πολύ. Δηλαδή, έχω μιλήσει με αμά που μου έλεγε Με παίρνουν κάθε τη μέρα τηλέφωνο από το σχολείο. Έλα να το πάρεις, έλα να το πάρεις. Που το κατα... Γιατί δεν μπορεί να κάτσει, δεν μπορεί να κάτσει. Που καταλαβαίνω τι συμβαίνει, αλλά πιο πολύ καταλαβαίνω πόσο δύσκολα μπορεί να παίρνει για αυτό το σου. που δεν ήθελα με τίποτα να είναι εκεί που ήταν. Mm. Αυτό, δεν ξέρω αν απάντησα. Mm. Και ως προς το ταξικό... Ε... Προφανώ, αν ένα γονιό έχει χρήματα, μπορεί να επιλέξει ένα ιδιωτικό σχολείο που αν έχει καλά κριτήρια. Και αν υπάρχει κάποιο ιδιωτικό σχολείο που δεν νοιάζεται μόνο για τα λεφτά και έχει προσωπικό που αγαπάει πραγματικά τα παιδιά, τότε ναι, θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη μοίρα. Δεν το πιστεύω αυτό. Τουλάχιστον μία εμπειρία έχω σε ιδιωτικό παράλληλη και ήταν απέσια. Δηλαδή, δέκα φορέ το χειρότερο δημόσιο του κόσμου. Δηλαδή, απέσια εμπειρία. Ωραία. Λοιπόν, ε, ε, να αφήσουμε... Εγώ ήθελα να ολοκληρώσουμε κάπως αυτό το κομμάτι για να πάμε σε, σε πράγματα έτσι, ε, περισσότερο για την εργασία σας. Ε, ε, νομίζω ότι ένα πράγμα που δεν καλύψαμε είναι... που θα ήθελα να μου πείτε είναι αν πιστεύετε ότι βοηθάει αυτό που κάνετε τα, τους ανθρώπους, που, τα παιδιά... Ε, θα πω ναι, με, με ελπίζω ναι. Ε, έχει να κάνει πάρα πολύ με την προσωπική πρωτοβουλία του καθενό ε, εντάξει δεν είναι πολύ συνειδικαλιστικό αυτό που θα πω αλλά ε, βλέπω συναδέλφου όπου θεωρώ ότι ε, προσπαθούν δίνουν ψυχή που λένε ε, και άλλους όπου καλός ή μπορεί... Έχουν ενδεχομένω ενδεχομένως burn-out, γιατί είναι και αυτός ο ε, παράγοντας. Ε, που είναι εκεί για να έχουν ένα μισθό. Okay. Ε, εντάξει, σε ένα βαθμό μόνο και μόνο που βγαίνουν από το σπίτι τους, γιατί δεν είναι τόσο δεδομένο και αυτονόητο και κάποτε δεν υπήρχε καν ε, και αλληλεπιδρούνε με άλλους ε, καλό είναι ε, δηλαδή δεν έχει να κάνει τόσο με το ότι ε, κάνω κάτι φοβερό εγώ ή οποιοςδήποτε άλλος εργαζόμενος είναι η οποιοδηποτε αλλος εργαζομενος από μόνη της θεωρώ ότι κάνει κάποιο καλό ε, θα μπορούσε να είναι και πολύ καλύτερα. Αλλά πολύ καλύτερα. Ε, πάντα στα πλαίσια της ε, ενός ιδρύματος κάπως, η ιδρυματοποίηση που λέμε, δηλαδή και στο σπίτι ένα παιδί που δεν βγαίνει καθόλου έξω και δεν έχει άλλες παραστάσεις, ε, ενώ μέχρι και οπτικά παραστάσεις, σίγουρα είναι κάτι καλύτερο. Βέβαια πάλι πηγαίνει σε ένα ελεγχόμενο μέρος και εκεί όπως είπες πριν πολύ καλά είναι στη διάθεση του ανθρώπου που μπορεί όντω να δείξει ενδιαφέρον και να. Mm. Ε, κάνει κάτι το οποίο και αυτή την ώρα που θα είναι εκεί να, είναι... να περάσει κάπως στο όμορφο, πέρα από την καθημερινότητα μπορεί να σε ένα σπίτι, όπως είπες. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι πολύ φτωχέ οικογένειες και σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να προσφέρουν και πράγματα σε αυτά τα παιδιά στο σπίτι. Αυτό. Πολύ φτωχέ και πολλές μονογονεϊκές οικογένειες. Ε... Δεν το, δεν το είπα πριν αυτό. Ε, είναι σοκαριστικό πόσα από αυτά τα. Πόσοι από του ωφελούμενου ε, είναι μονογονεϊκή οικογένεια και ενώ ότι ο ένα από τους δύο γονιού ε, είπε είπε bye-bye όταν ε, ε, κατάλαβε ότι το παιδί δεν είναι τυπική. Εξαφανίστηκε και δεν. Τώρα αυτό έχει να κάνει με τα κλισέ και τα στερεότυπα που, ενσωματώ, που έχω ενσωματώσει εγώ ίδιος. Ε, αυτό που με σόκαρε ήταν ότι ε, δεν είναι και όσο έμφυλο θα περίμενα αυτό. Δηλαδή, έχω πετύχει και οικογένειε που ήταν η μάνα που έφυγε. Ενώ θα περίμενα στερεοτυπικά σκεπτόμονως ότι ο πατέρας θα γίνει. Πατριαρχικά ναι. οι περισσότεροι παραδομάτες, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν ισχύει όσο... Περίμε, όσο θα τι ότι ισχύει, ισχύει και το αντίστροφο. Ε, αυτό. Εγώ... Μ, η αλήθεια είναι πως... Τώρα, εγώ βοηθάει εγώ συγκεκριμένα, μου βοηθάει αυτός ο θεσμός. Περισσότερο σαν θεσμό... Εσένα να σε πιστευόμαστε, ότι σίγουρα φαίνεται ότι... Ηδη από την αυτοκριτική που έκανες εσύ, πρώτε τοποθετήσει, φάνηκε ότι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πέρα από αυτό, σαν θεσμό. Ε, βέβαια, εδώ με τον αστερίσκο, ότι είναι ένα πάλι σε ένα σύστημα διδασκαλία το οποίο είναι κακογραμμένο από την αρχή, κακοφτιαγμένο. Δεν ξέρω τι, αλλά και χωρίς την ύπαρξη αυτού, πώς θα ήταν. Η αλήθεια είναι πως σε ό,τι. Όσον αφορά την ιδιωτική παράλληλη στήριξη, κατά τη δική μου γνώμη, το, το μεγάλο ζήτημα είναι τι συμβαίνει με τα παιδιά τα οποία ανήκουν σε αυτή την ομάδα που είπε πριν ο Στέφανο, που τα λένε τέλο πάντων μη λειτουργικά, ό,τι και αν συμβαίνει, σημαίνει αυτό. Τα παιδιά τα οποία δεν μιλάνε ή τέλο πάντων α, δεν χρησιμοποιούν τον λόγο όπω τον χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι άνθρωποι. Ε, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο γονιός επιλέξει έναν άνθρωπο που είτε δεν είναι καλός με το παιδί του, ενώ του φωνάζει ή του μιλάει άσχημα ή στην καλύτερη περίπτωση δεν του κάνει καμία απολύτως δραστηριότητα και έχει ένα παιδί το οποίο πέντε ώρες μπορεί να κάθει σε μια καρέκλα και να μην κάνει απολύτως τίποτα. Το παιδί αυτό δεν μπορεί να μεταφέρει αυτά που συμβαίνουν στο σχολείο σπίτι του γιατί δεν μιλάει ή τέλος πάντων Έστω ότι δεν μπορεί να τα μεταφέρει γιατί δεν μιλάει, γιατί ανοίγει και μια μεγάλη συζήτηση ω προς το τι και πώς μεταφέρει κάτι ένα παιδί. Αλλά. Και πολλές φορές μπορεί και το σχολείο να μην ενημερώνει καν ε, του γονεί για το τι συμβαίνει στο σχολείο. Γιατί μπορεί να θεωρούν ότι ο γονιό έχει εμπιστευτεί αυτόν τον άνθρωπο και δεν θέλουν να διαταράξουν αυτή τη σχέση γιατί. Νομίζουν ότι δεν είναι καλή ιδέα, γιατί μπορεί να μην θέλουν να ασχοληθούν, αφού υπάρχει κάποιος και ασχολείται με αυτό το παιδί και δεν το έχω εγώ, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή υπάρχει μια γκάμα λόγων, κάποιοι πιο καλοδιάθετοι, κάποιοι λιγότερο καλοδιάθετοι. Και φυσικά υπάρχουν και γονείς οι οποίοι δεν ξέρουν ή, ή δεν θέλουν να ξέρουν. Ή επίσης μια, είναι, ανοίγει ένα τεράστιος κύκλος, αλλά για μένα αυτό είναι το πιο σοβαρό. Τα παιδιά τα οποία δεν μεταφέρουν σπίτι, τι συμβαίνει στο σχολείο και συνάδελφοί μου οι οποίοι μπορεί απλώ να... να μην κάνουν απολύτω τίποτα. Και ένα παιδί να κάθεται πέντε ώρε σε μια καρέκλα, το οποίο είναι σχεδόν <laughs> φασανιστήριο. Δηλαδή είναι φασανιστήριο για τα παιδιά τυπική στο να κάθεσε πάρα πολλέ ώρε σε μια καρέκλα. Ε, πόσο μάλλον για ένα παιδί το οποίο δεν έχει και τίποτα να κάνει, γιατί δεν, δεν έχει καμία διάθεση απέναντι σε όλο αυτό, ενώ. Δεν ξέρω, έχει άμυνα απέναντι σε όλο αυτό, δεν του αρέσει, δεν του προκαλεί ενδιαφέρον, δεν το καταλαβαίνει, δεν, δεν γνωρίζω γιατί, αλλά όπως και να έχει, έχει πάρει την απόστασή του από όλο αυτό που συμβαίνει μες στην τάξη και είναι πέντε και κάθεται. <laughs> <laughs> <laughs> είναι, αυτό δεν βοηθάει, α πούμε. Ε, και εκεί ανοίγει και το κομμάτι που με προβληματίζει πάρα πολύ, α πούμε, Ω προς την αδελφική αλληγύη, όχι δηλαδή, είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι συνάδελφοί σου και συνειδητοποιείς ειδικά στην ειδική εγωγή φορέ φορές υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι είναι τρομερά μαλάκες με τα παιδιά. Και είναι μια δυσάρεστη θέση αυτή να βρίσκεσαι, θα πω αυτό. Πολύ ωραία. Όχι πολύ ωραία για αυτό. Γενικότερα ε, καλύφθηκε η ερώτηση, νομίζω, και από τους δυο σας. Ε, τώρα περνάμε σε ένα άλλο κομμάτι τη εκπομπή. Ωραία. Τώρα θα ρωτήσουμε, θα πούμε κάποια πράγματα, Τώρα θα μιλήσω καθένας ξεχωριστά, όπως και πριν βέβαια, αλλά η ερώτηση είναι η εξής, αν είναι υποτιμημένη εργασία σας, ε, εάν αυτή η υποτίμηση ξεκινάει από το κράτος, ε, αν πιστεύετε ότι ξεκινάει από το κράτος για αυτές τις δουλειές, και ε, ε, όταν λέμε υπο, ε, αν είναι υποτιμημένη εργασία, εννοούμε μισθολογικά, κοινωνικά, ε, ε, για πείτε. Ε, εντάξει, υποδειμημένη είναι, δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ παίρνω 500 ευρώ, ενώ ότι εκείνο το κεφάλι μου κάθε μέρα καζάνι, ας πούμε. Και μετά συνεχίζω και δουλεύω, ενώ εντάξει, οκ. Okay. Ε, εντάξει, υπάρχει αυτή η ιεραρχία στα σχολεία, ενώ άλλο πράγμα μόνιμος, άλλο πράγμα αναπληρωτής και άλλο πράγμα ιδιωτική παράλληλη στήριξη. Και αυτό μεταφράζεται και μισθολογικά, γιατί παίρνει ό,τι χρήματα μπορείς ο τόσος και αυτή είναι και μια άβολη θέση, γιατί δεν μπορεί να πει ακριβώ. Ε, από ποιον από τον γονιό θα διεκδικήσει παραπάνω χρήματα, δηλαδή αν είσαι και μια. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι στη δική μου περίπτωση οι άνθρωποι, αν είχαν, θα μου τα δίνανε κιόλα. Δηλαδή. Ε, μετά εντάξει, θα μου πει να διεκδικήσει περισσότερε παράλληλε, περισσότερη τελέχωση ειδικών σχολείων, περισσότερε προσλήψει, μπλά μπλά. Ναι, εννοείται, δεν το συζητώ. Ε, οπότε. Ναι, είναι μία υποτιμημένη μισθολογικά εργασία. Ε, ναι Πέρα από το μισθολογικό θα ήθελα να το σκεφτώ λίγο... γιατί ίσως σε κάποιο βαθμό είναι και υποτιμημένη... επειδή δουλεύεις ε, ε, με παιδιά τα οποία έχουν αναπηρία. Ε, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Περνάω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή βαϊμπάρω με το κορτσάκι στο οποίο κάνω παράλληλη στήριξη. Περνάω πάρα πολύ ωραίο σχολείο. Και λίγο σε κάποιε φορέ δεν με αγγίζει καν. Αλλά ακούω, α πούμε, συχνά πυκνά το πω, κρίμα, πω πω. Πώ μπορεί, Πώ πω, πω, κρίμα, Πώ πω, τι έχει το καημένο. Σου είπα αυτό, ε, όχι, Σασί, όχι, εγώ το είπα για πλάκα αυτό που μου είπε. Ήταν φαν, ξέρω εγώ. Σου έλεγα μια φαν ιστορία. Μην κάνει λε και θρυνεί για κάτι, ενώ έτσι να το καίει. Αλλά ναι, αυτό είναι μια συχνή αντίδραση. Η αλήθεια είναι: Πώ πω, πω, κρίμα, Πώ πω, πω το καημένο, Πώ πω, πω, τι θα κάνει. Ε, τι άλλο, το εγώ δεν θα μπορούσα είναι πόπο, δεν δε, δε θα μπορούσα να το κάνω αυτό, γιατί θα με βάραινε πάρα πολύ. Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι αυτός ο λόγος βέβαια. Ναι, μην το αναλύσουμε. Αυτά πάνω κάτω, δεν ξέρω, ίσω σκεφτώ κάτι άλλο, ναι. Η εργοθεραπεία γενικά. Λοιπόν, καταρχά υπάρχει η σημαντική διάκριση, η Παύλα ιεράρχηση του εργοθεραπευτή και του βοηθού εργοθεραπείας ε και πώς αντιμετωπίζουν ε, οι εργοθεραπευτές τους ε, βοηθούς εργοθεραπείας. Ε, είναι κάποιο είδους ειδικευμένη δουλειά ε, η εργοθεραπεία, οπότε ανάλογα με το πόσο καλός είσαι, ε, σε στις εισαγωγικά, με την εμπειρία σου κτλ. Ε, με το πού δουλεύεις... Μπορεί να παίζουν και καλές απολαύες. Ε, παρόλα αυτά θα πω ότι είναι υποτιμημένη με την νομή οικονομική έννοια το κομμάτι του δικό μου, δηλαδή η βοηθή και σε τέτοιε δομέ. Είναι ενδεικτικό αυτό που είπα πριν ότι όλοι κάνουν και δεύτερη δουλειά και δεύτερη και τρίτη καμιά φορά. Και η υποτίμηση κοινωνική που μου περιέγραψε η Ιωάννα και αυτή η ισχύει. Αυτή δεν έχει να κάνει βέβαια τόσο με το... Δεν έχει να κάνει με το να, ε, δηλώνεις Κανένας δεν δηλώνεις εργοθεραπευτής. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι είναι. Συνέθως με ρωτάνε αν είμαι φυσιοθεραπευτής. Οπότε πρέπει να έχει τι είναι. Είναι... Και έχει το θεραπευτής μέσω από τους ακούγει ακούγεται ότι είσαι κάποιο είδου ειδικό σε κάτι. Δεν είναι. Όταν τους πω ότι εργάζομαι ε, κυρίω με ε, αυτιστικούς και αυτιστικές... εκεί ε, λειτουργεί αυτό το αντανακλαστικό. Ε, το οποίο είναι το κλασικό λειτουργήμα. Κάνεις λειτουργίμα ή είσαι κάποιο είδους ε, υπερήρωας, πρέπει να σου δώσουν τον Νόμπιλ Ιρήνες. Το οποίο φυσικά από πίσω τι έχει, ότι κανένας φυσολογικός άνθρωπος δεν θα έκανε αυτή τη δουλειά, πώς την κάνεις. Ε... Και παράλληλα θυματοποίηση για τους ανθρώπους ε, Είναι δεύτερες κατηγορίε οι άνθρωποι που έχουν αυτισμό Για αυτούς τους ανθρώπους ναι ναι, ναι, ναι, ναι ναι, Και όπως είπε και πριν η Ιωάννα Ότι πώς μπορείς και τι και πώς Δηλαδή θυματοποιούν εντελώ μια κατάσταση Ναι. Και σου επικοινωνούν πολύ ε, ρητά και εξάστερα Χωρίς ε, δεύτερη σκέψη Το πόσο πολύ... Ε, δεν θα το έκαναν πως λένε το κλασικό ψέμα ότι επειδή θα στεναχωριόμουν. Ε, δεν το πιστεύω ποτέ αυτό ότι το εννοώ, ε, Και ότι πιάνε την καρδιά τους. Και πάντα λέω ok. Δηλαδή στεναχωριέσαι για κάποιον που ο δεν στεναχωριέται για τη συνθήκη του. Δηλαδή έχεις γίνει αντιπρόσωπος ή πρέσβης. Ενό άλλου ανθρώπου, ο οποίος υπάρχει και στο κεφάλι του... δηλαδή συνήθω δεν έχουν στη ζωή τους ε, ε, τέτοιες κατηγορίες ανθρώπων. Ε, είναι όλο μια φαντασία στο κεφάλι τους, είναι κάτι πολύ φρικτό. Ε, οπότε ουσιαστικά συνομιλήσουμε αυτό. Ε, πάνω σε αυτό, μια παρατήρηση που έχω κάνει... ήδη ε, στη σχολή το είχα δει αυτό αλλά ε, μετά και στα κατάπαμε που δούλεψα. Ε, είναι πάρα πολύ συχνό οι άνθρωποι που δουλεύουν με τέτοιο πληθυσμό, να το πω έτσι, ε, να έχουν και οι ίδιοι κάποιο ε, μέλος της οικογένειάς τους, συνήθως αδερφό, αδερφή, έχω παρατηρήσει, ε, ε, με αναπηρία. Ε, ισχύει και στη δική μου περίπτωση ο πατροχός μου και στο, στη δομή που δουλεύω τώρα μπορώ να σκεφτώ εν, πέντε άτομα σίγουρα, πέντε εργαζόμενοι που είναι αυτό το, το story. Και νομίζω ότι η εξήγηση ε, είναι αυτή ότι... Δηλαδή και εμένα δεν μου φαίνεται... Ε, Κάτι αφύσικο, κάτι τόσο, τόσο ξένο. Ε, φυσικά αυτό από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί ενδεικτικά να πω ότι οι ίδιοι οι γονεί μου ε, είχαμε βγει τις προάλλε και λέγανε Πόπο, δεν θα μπορούσα. και ίδιο, δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω αυτό. Και λέω Μέσα μου, να το κάνετε κάθε μέρα, εδώ και χρόνια. Αλλά εντάξει. Ε, αυτό. Λοιπόν. Ε... Οκ. Okay. Εγώ εδώ το μόνο που ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι αν θέλαμε να, το, να, βγούμε, να πάμε λίγο προς τα πίσω και να δούμε όλη αυτή την εικόνα, είπατε και οι δύο ότι φυσικά για αυτά που προσφέρετε, για αυτά που προσφέρει το κομμάτι της εργασίας σας γενικά υπάρχει μικρότερη αμοιβή που αμείβεται αυτή η εργασία. Ε, ενώ σε αυτό το οικονομικό σύστημα που ζούμε π.χ. λέω εγώ τώρα, οι οικονομολόγοι, λογιστές, διάφοροι που κάνουν κάποιες χαρτούρες, υπεραμείβονται. Και βλέπουμε πόσο πολύ ένα σύστημα ε, στοχεύει στο να... Γιατί όταν υποαμείβεται κάποιος και κοιτάζει δεύτερη δουλειά όπως και η σα, δεν μπορεί να δώσει αυτό που θέλει, το 100% γιατί δεν έχει τόσες ώρες και ναις να σκέφτεί πράγματα, να είναι και πιο ελεύθερος ψυχικά και σωματικά και πνευματικά γενικότερα. Ενώ υπάρχουν άλλε δουλειές που υπεραμείβονται όπως είναι τα οικονομικά και κάποια άλλα πράγματα και ίσως λέω εγώ τώρα, εκεί στοχεύει κιόλα, δηλαδή ε, δεν θέλουμε να εκπαιδεύονται πραγματικά τα παιδιά, να έχουν ε, τις κατάλληλες ε, έτσι, ε, την όθηση ώστε να αποκτήσουν κριτική σκέψη ή γενικότερα είναι άνθρωποι που να συμμετέχουν σε ένα υγιές σύνολο και αυτοί οι άνθρωποι θα είναι στο περιθώριο η βοηθή τους, όσοι, ειδικά αυτοί που έχουν πρόβλημα στον Κεάδα και μαζί με όλο αυτό το, το κύκλο μαζί και αυτοί που είναι εκεί για να τους φροντίσουν. Ε, ναι, τάξη, τώρα εγώ σκεφτόμουν ότι τάξη, πάντα οι δουλειές που έχουν να κάνουν με φροντίδα, έτσι, οι φροντιστικές δουλειές είναι, ήταν από πάντα υποτιμημένες και συνεχίζουν να είναι και αυτό έχει και έμφυλη διάσταση γιατί την φροντίδα... Mm, από πάντα την είχαν οι γυναίκες οπότε το φροντίζω παιδιά κάνω βοηθάω στα μαθήματα τα παιδιά κάνω δραστηριότητε με τα παιδιά ό,τι έχει μέσα ο βοηθός οργοθεραπευτή είναι, έχει μια χρειά και δύο δουλειέ φροντιστική οπότε αυτό ρε παιδί μου που πάντα το κάνουν οι γυναίκες που φροντίζαν, που, κάνα, που δείχναν από μόνο του και μόνο έχει αυτή την έμφυλη υποτίμηση μέσα Θα πάμε για ένα άλλο διάλειμμα για το δεύτερο μα διάλειμμα θα συνεχίσουμε να ακούμε τις μουσικές επιλογές σας, ε, θα συνεχίσουμε για να δούμε με τι σε πολύ I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just love a static. I wanna touch your body so fucking electric. I know you scared of me, you say that I'm eccentric I'm crying no my tears, and that's fucking pathetic I wanna make you're hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like your mama. I wanna make your heart beat run like roller coaster. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster Cause you can be the beauty and I could be the monster I wanna make you quiet, I wanna make you nervous I wanna set you free but I'm too fucking jealous I wanna pull your strings like you're my tell. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake It's the house telling you to close your eyes And some days I can't even trust myself It's killing me to see you this way Cause though the truth may I'm full disappear all this life is a ghost of you now it's torn torn torn apart there's nothing we can do just let me go and meet again soon now we're Επιστροφή στην εκπομπή παρέα και στο Radio Reboot. Ε, σήμερα ολοζώντανα κάνουμε μια θεματική εκπομπή για την φροντίδα των ανθρώπων με. Ε, ανθρώπους που εργάζονται πάνω σε το, σε διαφορετικούς τομεί, διαφορετικού συγγνώμη. Ε, είμαστε εδώ με την Ιωάννα, την Δέσπινα, τον Στέφανο και κάνουμε έτσι μία κουβέντα και κάπως ε, μπαίνουμε σιγά-σιγά στο τελευταίο κομμάτι, τουλάχιστον ε, βάσει ώρα, αλλά και τώρα θα πούμε αρκετά πράγματα τα οποία έτσι έχουν, ε, όχι ζουμί, είναι και πράγματα όπως που μου είπατε, εκτός αέρα, το ότι δύσκολα συζητιούνται και ποια είναι αυτά. Ε, εντάξει, εγώ νομίζω, επειδή και εγώ κάνω μια δουλειά που έχει μέσα τη φροντίδα, έτσι σαν πυρήνα. Ε, εντάξει, δηλαδή έτσι που σας ακούω, εγώ κάπως μου βγήκε να ρωτήσω ε, πώς είναι να κάνεις μια δουλειά που το κύριο χαρακτηριστικό της είναι να φροντίζεις άλλου ανθρώπου. αν αυτό είναι κάτι που σας αρέσει, αν την παλεύετε, ε, ενώ... Ε, Παθαίνεται burnout, ε, έχει συναισθηματική κόπωση αυτό. Ποιο είναι το έτσι δύσκολο κομμάτι αυτή της δουλειάς. Και επίσης άκουσα ότι δουλεύετε και δύο δουλειές. Εντάξει, το ήξερα και από πριν. Ενώ αντοχές παίζουν, ναι. ε, παίζει κούραση. Ε, κοινωνικά πώς αναπαράγεστε. Προλαβαίνετε, βάζετε πλυντήρια. Ζείτε. Ναι, ζείτε, Ζούμε. Ας πούμε, εμείς που δουλεύουμε πολύ και δουλεύουμε και στη φροντίδα που εγώ θεωρώ ότι έχει και ένα επιπλέον βάρος γιατί δίνεις, δίνεις. Εσάς σας φροντίζει κανείς, ξέρω εγώ, τι... αυτό. Ενώ αυτό το κομμάτι, το πώς είναι να δουλεύεις μία δουλειά που φροντίζεις και αν η φροντίδα αυτή που εσείς δίνετε κάπως έρχεται από κάπου αλλού ή το κάνετε όλο αυτό πάνω σας μόνοι σας, αν σας τα έχετε σκεφτεί κι εσείς αυτά τα πράγματα και πώς τα απαντάτε. Ε, ναι, αυτό ήταν πάνω από ένα ερώτημα, <laughs> αλλά θα τα πάρουμε τη σειρά. Αν κουράζομαι... Ναι, με κεφαλαία και θαυμαστικά. Ε, η κούραση είναι... Ε, το κύριο πράγμα που νιώθω μέσα στη μέρα. Ε, το χειρότερο είναι ότι... σου καταστρέφει και το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, εγώ πλέον... Ε, το Σάββατο είναι η μέρα που κοιμάμαι. Δεν είναι μέρα που θα βγω και θα το σπάσω. Ε, έχει επηρεάσει σίγουρα τη κοινωνική μου ζωή. Δηλαδή, ε, καθημερινές δεν βγαίνω ποτέ... Ε, όταν είναι να κάνω κάτι είναι κάποιο special occasion που λένε. Ε, το έχω ετοιμάσει καιρό πριν. Είναι, πρέπει να είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, α πούμε. Ε, το άλλο που συνδέεται με αυτό είναι ότι ε, ακόμα και η ίδια η κοινωνική αναπαραγωγή την προγραμματίζω τύπου έχω και ε, τότε τότε ε, θα πλύνω τα ρούχα θα συμμαζέψω παραγγέλνω πολύ από έξω ε, δηλαδή το να μαγειρέψω κάτι πέρα από πω μακαρόνια είναι ε, επίτευγμα τι άλλο θέλω να πω αυτό επηρεάζει και τον ύπνο ε, ενώ κάποιο θα σκεφτόταν ότι όταν έχεις να ξυπνήσεις στις 8 το πρωί ε, και έχεις να κάνεις ε, μία δουλειά και μετά όχι να ξεκουραστείς αλλά να τρέξει την άλλη ότι λες εντάξει είσαι 7 μέρα θα κοιμηθείς όχι αυτό σου δημιουργεί υπερένταση οπότε ε, υπάρχει και θέμα με τον, ε, με τον ύπνο ε, να ρωτήσω κάτι. Φυσικά. Αυτό όλο είναι τύπου επειδή δουλεύει δύο δουλειέ, ή έχει και μια βαρύτητα που τουλάχιστον μια δουλειά είναι τύπου που έχω να φροντίσω, και τα δύο. Ε, και, α, και το ιδιαίτερα ματιωτικό είναι ότι όταν πηγαίνω επειδή το δάπει είναι η δεύτερη μέσα δουλιά. μέρα δουλειά. Όταν πηγαίνω ε, με πιάνει αυτό το γαμό το ότι είμαι ήδη κουρασμένο οπότε δεν έχω να δώσω όσο θα ήθελα. Επίσης δεν έχω ε, όσο χρόνο θα ήθελα για να μπορέσω να αυτό βελτιωθώ πάνω στο αντικείμενό μου. Κάποιο σεμινάριο... Ε, να βελτιωθώ ο ίδιος ως, ε, πώς το λένε, έργο θεραπευτικά. Ε, τι άλλο έχεις ρωτήσει? Παθαίνεις κανένα burn-out, δεν ξέρω, συναισθηματικά. Πώς είσαι, σε σύγχρον αυτό. Έχω, λοιπόν, έχω ε, νιώσει, όχι burn out, το burn έχει να κάνει με τη δουλειά, δεν έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Ε, Πέρσι συγκεκριμένα, ε, ένιωθα μια μεγάλη ματέωση όσον αφορά το κοινωνικό κομμάτι και δεν το δεν έχω τόσο χρόνο να βγω με ανθρώπου. Ε, πόσο πολύ δεν μπορούσα να επικοινωνήσω, δεν μπορούσα να γίνει κατανοητό. Ε, τι είναι το να δουλεύει 12 ώρες τη μέρα. Ε, οι περισσότεροι άνθρωποι, ευτυχώ, γιατί εντάξει, δεν δουλεύουν. Τόσες ώρες. Ε, μάλλον είναι κάτι το οποίο άμα δεν το ζήσεις διανοητικά δεν μπορείς να το, να το συλλάβεις. Ε, και μου πήρε καιρό να το χωνέψω. Δεν, ε, σαν άθελε κάποιον να μου πει στο πόπο εντάξει ε, τύπου πρέπει να είσαι πολύ κουρασμένος <laughs> ή κάτι τέτοιο το δηλαδή, πάνει, ένα πατ πατ και δεν, δεν υπήρχε. Ε, αυτό με σόκαρε. Μπορώ να πω. Αυτά. ρέμου, ε, <laughs> μου. Ε, πες τα ώρα. Εντάξει. Φεύγω από το σπίτι μου στις 8 το πρωί. γιατί Για να είμαι 8 και 4 το σχολείο. Είναι κοντά στο σπίτι μου ευτυχώς. Ε, και γυρίζω στο σπίτι μου στις 9 το βράδυ. Στην καλή περίπτωση. Ε, οπότε, ναι, το να δουλεύεις 12 ώρες τη μέρα... είναι να λείπεις και από το σπίτι σου 12 ώρες τη μέρα... είναι αδιανόητο. Ε, δεν παλεύεται. Με χίλιους δύο τρόπους δεν παλεύεται. Ε, δεν θα συζητήσω. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ καθόλου στο κομμάτι... κοινωνική ζωή, κοινωνική αναπαραγωγή. Δε, δηλαδή... Δεν, δεν ξέρω τι να πω. Νομίζω ότι το να φεύγει από το σπίτι του το πρωί και να γυρίσει το βράδυ τα λέει όλα. Πλάστα Σαββατοκύριακα. Εγώ τα Σάββατα έχω μαθήματα. Εντάξει, κυριακές έχω το πτυχιακό, θα μπορούσα να κάθομαι, αλλά και πάλι θα καθόμουν και θα κοιμόμουν, α πούμε. Ε, για μένα το χειρότερο κομμάτι δεν είναι μόνο το 12 ώρε. Νομίζω το χειρότερο κομμάτι είναι το να μπει στη διαδικασία του να συνειδητοποιήσει ότι εκεί που τελειώνει μία δουλειά. Δεν είσαι τελειώσει τη δουλειά σου. Και ξεκινάει άλλη. Δηλαδή, δουλεύεις ξανά. Είναι, λες, και έχει καταργηθεί αυτό το... Ξεκινάει η βαρδιά μου και τελειώνει η βαρδιά μου. Είναι, λες, και αυτό δεν υφίσταται. Όλη σου η μέρα, όλη σου η ζωή είναι μια συνε... συνεχόμενη βάρδια. Και, δηλαδή, εγώ αυτό που θα ήθελα είναι να πηγαίνω το πρωί στο σχολείο. Και το μεσημέρι που τελειώνει το σχολείο και έχω δουλέψει τόσε ώρες χωρίς να κάνω κενό, και σε μια δουλειά που την αγαπάω, πραγματικά την αγαπάω και είχα σοκαριστεί σχεδόν στην αρχή. Γιατί ήταν πρώτη φορά που βρήκα δουλειά που μου αρέσει. Λέω: Ποίτα να δει, Δεν το συχαίνω με αυτό που κάνω. Ε, θα ήθελα εκεί να τελειώνει η δουλειά μου και να μην χρειάζεται να ξεκινήσω την επόμενη, α πούμε. Αυτό είναι το αδιανόητο. Ε, δεν, δηλαδή, οι άνθρωποι κάθονται, ξέρω, καμιά φορά φαντάζομαι και τρώνε μεσημεριανό σπίτι του. Αυτό μου φαίνεται αδιανόητο το να φας με σημερινό, σε ένα τραπέζι του σπιτιού σου και να βλέπει σειρά, ας πούμε. Ε, μου φαίνεται φοβερό. Ε, ναι, θα ήθελα να μην κάνω δεύτερη δουλειά βασικά. Θα ήθελα η πρώτη δουλειά να μπορεί να μου εξασφαλίζει τόσα χρήματα ώστε να τελειώνω και να μπορώ να γυρίζω σπίτι μου. Ή να κάνω, εντάξει, κάνω ένα ιδιαίτερο μετά το σχολείο. Πάντε να κάνω και ένα ιδιαίτερο μετά το σχολείο, αλλά... Ναι, το ιδανικό θα ήταν να μην α, κάνω δύο δουλειές. Και μ, πάνω στο burnout που είπες, ή στην κούραση, εντάξει, η κούραση είναι πλέον σύμφητη με την υπόστασή μου. Δεν υφίσταται το κομμάτι είμαι, δεν είμαι κουρασμένη. Είναι δεδομένο ότι είμαι μόνιμα κουρασμένη και έχω ξεχάσει πώς είναι να μην είσαι κουρασμένη. Δεν ξέρω καν αν θυμάμαι τον εαυτό μου να μην, είναι, να μην είμαι κουρασμένη. Πρώτον. Ε, δεύτερον, επειδή μπαίνει και στο. Εγώ προσωπικά βγήμα. Μπαίνει πώ πω, πω σε μια διαδικασία, σε... είναι λες και είσαι μόνοι μα στη διάθεση. Οκ, okay, πρέπει να είμαι λειτουργική. Δεν προλαβαίνει να συνειδητοποιεί τι συμβαίνει. Δεν προλαβαίνεις να... Εγώ δεν προλαβαίνω να πάθω burnout. Δεν μπορώ να μου επιτρέψω να πάθω burnout. Γιατί μετά τι θα γίνει. Δεν θα πάω στη δουλειά. Δεν γίνεται να μην πάω στη δουλειά. Ναι, αυτό ήθελα εγώ να, ρωσ... να ρωτήσω. Να, ε... να ρωτήσω. Ε, ναι, να ρωτήσω. Μου ήρθε αυτό. Γιατί, ας πούμε, ρε παιδί μου... Ναι, ήθελα να το ρωτήσω. Ας πούμε, αν αρρωστήσετε, μπορείτε να μην πάτε στη δουλειά. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να μην πάω. Ε, εντάξει, μπορώ, αλλά κάπως... Οκ. Okay. Τέλος πάντων, μιλάμε για σας Ενώ αν αρρωστήσετε εσείς, μπορείτε να μην πάτε. και αν ναι τι σημαίνει ή αν όχι, πώς το κάνετε. Ε... Πρακτικά, ε, μάλλον όχι, θεωρητικά, ναι, μπορώ να μην πάω στη βάση ότι αν πω στην, α, στους γονείς ότι εγώ είμαι άρρωστη, δεν θα έρθω στο σχολείο ή αν πω στους γονείς των ιδιαιτέρων είμαι άρρωστη, δεν θα κάνουμε μάθημα. Δεν θα μου πει κανένας γονιός, ε, α, όχι, δεν γίνεται, να μην έρθεις. Αλλά ή τελευταία ένα-δύο χρόνια έχω τέτοιες συνεργασίε που το επιτρέπουν αυτό και... Είναι καλό, αλλά αν εγώ αρρωστήσω, το παιδί στο οποίο κάνω παράλληλη στήριξη δεν θα πάει στο σχολείο. Γιατί είναι μια ολόκληρη διαδικασία αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει οι γονεί να πάρουν τηλέφωνο στο σχολείο, να ζητήσουν να πάει το παιδί χωρί παράλληλη στήριξη. Το σχολείο θα πρέπει να σκεφτεί αν θα το δεχτεί και πώ θα γίνει και τι αυτό. Δηλαδή, πέρσι είχα λείψει μία μέρα, γιατί είχα ένα ραντεβού σε γιατρό το οποίο εντάξει, το είχα κλείσει πάρα πολύ καιρό πριν. Δεν γινόταν να μην πάω. Και το παιδί πήγε για μία ώρα στο σχολείο να κάνει την πρώτη ώρα και μετά πήγαν οι γονεί και το πήρανε. Δηλαδή, αφού ήταν το περισσότερο το οποίο δέχτηκαν. Και εγώ αυτό το σκέφτομαι. Γιατί, ένα, γιατί συγκεκριμένα εγώ κάνω παράλυση σε ένα παιδί το οποίο, ε, στο οποίο αρέσει το σχολείο. Θέλει να πηγαίνει, περνάει καλά, ε, παίζει, γελάει. Τα πάμε καλά μαζί. Δηλαδή, δεν θέλει να μείνει σπίτι του. Και γιατί δηλαδή να μείνει όλα, Επειδή αρρώστησα εγώ, ας πούμε, να μείνει σπίτι το παιδί και η ιδέα του ότι. Ενώ να πρέπει να εξηγήσει ένα παιδί 7 χρονών. Δεν θα πάσα αύριο σχολείο γιατί δεν μπορεί η κυρία Ιωάννα να έρθει. Θα σου πει και γιατί να μην πάω μόνο μου. Και τι θα πει σε αυτό το παιδί, ότι δεν μπορεί να πα μόνο σου. Ενώ εκείνο θεωρεί ότι μπορεί να πάει και πιθανότατα να μπορέσει και να πάει όντω. Οπότε όχι. Φέτο, α πούμε, δεν έχω λείψει το μία φορά. Παρόλο που έχω αρρωστήσει. Έχω πάει με μάσκα. Ε, τίποτε για να μην χάσει το παιδί το σχολείο. Εντάξει, και φαντάζομαι κιόλα ότι παίζουν και γονεί που δουλεύουν. Ε. Οπότε και να αρρωστήσει παράλληλη. Το παιδί που πάει δημιουργείται μετά και ζήτημα. Ε, δεν ξέρω εσύ μπορεί μπορείς να αρρωστήσεις και να μην πας απλά. Ναι, στην ε, περίπτωση τη δική μου δεν έχει τόσο να κάνει με τα παιδιά γιατί δεν είναι οι σχέσεις ακριβώ. one on one. Ε, έχει να κάνει με τους ε, συναδέλφους. Δηλαδή μπορώ να λείψω... Αλλά, αν σπάσει ο διάλογο του ποδάριου του και αρρωστήσει και κάποιο άλλο, πραγματικά θα γίνει πανζουρλισμό. Ε, και το ξέρω γιατί το έχω υποστεί κι εγώ. Δηλαδή, να πάω στη δουλειά, να πω Α, πού είναι η τάδε, άδεια, και να τύχει κάτι και σε κάποιον άλλον. Ε, θα είναι μια απέσια μέρα. Είναι δεδομένο. Ε, όσον αφορά το αν μπορώ να, να αρρωστήσω Θα πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει το αρρωστένο Εγώ όταν λέω αρρώσα και δεν πήγα στη δουλειά Ενώ δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κραβάτι μου Ήμουν ατέζα ε, Επειδή δουλεύω με παιδιά ε, Επιμείνες είμαι σε μια χαμηλή ένταση σε αρρώστια Και τώρα που μιλάω έχω το λαιμό. όμως μου ε, το έχω λίγο το λαιμό μου λίγο αδυναμία, λίγο μη τριγυρίζει κάτι δεν θεωρώ ε, δεν το κατατάσω στο στο θα πάω στη δουλειά μου άντε να βάλω μάσκα μη κολλήσω κανέναν το, αλλά ούτως ή άλλως όλοι κάπως έτσι είμαστε λίγο να τρέχει με λίγο τρι... αυτά δεν θεωρούνται ε, σοβαροί σοβαρός λόγος ε, απουσίας ε, Πώ ισχύει αυτό. Ενώ και εμένα τώρα η φωνή μου βραχνιασμένη είναι και είναι όλο το χειμώνα έτσι. Ότι όμως δουλεύει με παιδιά, ε, ειδικά με παιδιά στην δική μας συνθήκη, τα οποία βήγουν πάνω σου, φτερνίζονται πάνω σου, κάνουν εμετό πάνω σου, σκουπίζονται πάνω σου, ε, σε τραβάνε μόνιμα και σταθερά, και ε, ε, συνέχεια αγκαλιές, θέλεις δεν θέλεις, σου έρχονται τα παιδιά... Εννοείται ότι είσαι όπως λέμε, όλο το χειμώνα άρρωστη και, ότι, και έχω φτάσει σε τέτοιο σημείο που ακριβώ αυτό που είπε, ότι δεν θεωρώ καν ότι είμαι άρρωστη, ενώ μπορεί να έχω πονοκέφαλο, μπορεί να έχει κλείσει φωνή μου, μπορεί να μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Α, εντάξει, μια χαρά, αφού ξέρω εγώ δεν είμαι τελείως κρεβατομένη, ωραία. <laughs> <laughs> Πάμε κανονικά στη δουλειά. Ε, εντάξει, και για μένα ισχύει αυτό που κολλάω από του ασθενεί. Και αυτό που είπε, τρε παιδί μου, ότι τι σημαίνει να είσαι άρρωστο, είναι αυτό. Δηλαδή για μένα. Άρρωστη σημαίνει ότι μάλλον έχω γαστρεντερίτιδα. Mm. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, μπορεί να έχω πυρετό, 38, δε, αυτό δεν είναι άρρωστη. Γαστρεντερίτιδα αναγκαστικά γιατί πρακτικά πρέπει να είμαι στην τουαλέτα. Αλλιώ θα πήγαινε. Αλλά. Ναι, yeah, οκ, okay, άλλο τώρα αυτό. Anyways, ωραία, μου άρεσαν οι απαντήσει. Είχα ενδιαφέρον να τι ακούσω. Και εντάξει, αυτό το εσά σα φροντίζουν, θα ήθελα κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, Εσάς σας φροντίζει κάποιος Γιατί κάπως εσείς φροντίζετε άλλο κόσμο ε, Φροντίζεστε εσείς από κάπου Έχετε φαγητό έτοιμο από γονεί. Ε, δεν ξέρω πως Αν η φροντίδα που δίνετε είναι και, Παίρνετε και ένα κομμάτι πίσω Από το κράτος σίγουρα όχι Τι είμαι σίγουρη πως να απαντήσω Στη βάση ότι Καμιά φορά για να λάβεις φροντίδα Ίσως και να πρέπει να τη ζητήσεις Πότε αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το αν είσαι μονίμω σε έναν σταθερό αυτόματο ως προς το να κάνεις αυτό τα οποία πρέπει να κάνεις. Εγώ προσωπικά είμαι. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχουν και στιγμές που ζητάω, ας πούμε, φροντίδα. Ε, εντάξει, να μαγειρέψω δεν, δεν υφίσταται αυτό. Δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω, δεν μαγειρεύω. Δεν, καν, δεν μπαίνω πλέον στην κουζίνα του σπιτιού μου. Δηλαδή, η κουζίνα είναι δωμάτιο στο οποίο μπαίνω το βράδυ ελπίζοντας να υπάρχει κάτι στο ψυγείο για να φάω ε, ή αλλιώς παραγγέλνω. Κατά τα άλλα, δεν ξεχνάω πώς μοιάζει. Ε, ναι, τώρα ας προς το από πού λαμβάνουμε φροντίδα. Τι ξέρω άμα λαμβάνουμε. Θα ήθελα να πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό να λαμβάνουμε από τους φίλους, από τις μας, από του συντρόφους κτλ. Ε, εγώ... Προσωπικά θεωρώ ότι αν δεν έκανα ψυχανάλυση τα τελευταία χρόνια δεν θα έβγαινε αυτή η δουλειά για κανένα λόγο. Οπότε θεωρώ ότι αυτή είναι μια φροντίδα που έχω προσφέρει στον εαυτό μου και έχω κάνει πολύ καλά. Αλλά θεωρώ ότι... Αυτό βασικά, ότι αν, αν δεν έκανα δύο δουλειέ, θα, θα μπορούσα να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στη φροντίδα του εαυτού μου για να είμαι και πιο καλά στην πρώτη μου δουλειά. Αν νόημα αυτό που λέω. Τεράστιο. Ε, ναι, όσον αφορά το κομμάτι το, ναι, Αναγνωρίζω πολύ τον ναι εαυτό μου Σε αυτό, αυτό το που είπες ε, Ζητάω, δεν ζητάω ε, Και εγώ δυσκολεύομαι ε, Παίρνω ένα κομμάτι φροντίδας ε, Αφενός από την... Ε, συγκάτοικο μου, η οποία όμως έχει παρόμοιο, εργασιακό, παρόμοιο εργασιακή καθημερινότητα, δηλαδή και αυτή κάνει δύο δουλειές. Και αυτή επίσης έχει δουλέψει ε, και δουλεύει με παιδιά, δηλαδή συνδέεται λίγο με αυτό που έλεγα πιο πριν ότι τελικά διανοητικά δεν μπορείς να το καταλάβεις. Ε, όσον αφορά αυτό το σκέλος της ε, ε, ψυχανάλυσης, μου έσκασε τώρα από το όπεσο ότι το κομμάτι του burnout έχει να κάνει στην περίπτωση των συναδέλφων των δικών μου ότι δεν υπάρχει αυτό που λένε εποπτεία καθόλου στα στις δομές αυτές. Ε, φαντάζομαι σε κάποιες θα υπάρχει, αλλά σε αυτές που έχω περάσει εγώ. Δεν υπάρχει. φαντάζεσαι πολύ. Τα Α, να ναι, μιλήσεις. εντάξει, φαντασία, Η ναι. <laughs> ε, ο... όταν υπάρχει, υπάρχει με τον τρόπο μία-δύο φορέ το χρόνο, mm. σε είδαμε, μα μίλησε Και για Ναι. Για, για και το, για, το για όλη αυτή τη θεραπεία πάντα χρειάζεται μία σχέση η οποία ορίζεται από συνάντηση με συνέχεια και συνέπεια. Ακριβώ. Όλα τα δελεάζει. Ε, δηλαδή αυτό είναι ένα κομμάτι ε, πέραν από το οικονομικό ε, Ότι θέλω παραπάνω λεφτά, ε, Που μου λείπει πολύ στη δουλειά μου ε, Συμβαίνουν ε, κάθε μέρα καταστάσεις θεόμουρλες δεν, μπο, δεν μπορώ καν να τις περιγράψω και δεν είναι... Εντάξει, τα φέρνω στην προσωπική μου ψυχοθεραπεία, αλλά εντάξει και αυτό έχει ένα όριο. Δεν υπάρχει ένας τέτοιος ρόλος ε, σε αυτές τις δομές ε, για να μπορείς να το δουλέψεις κάπως αυτό το κομμάτι. Αυτό συνδέεται σίγουρα με το ποσοστό του burnout, το οποίο εγώ δεν το έχω. Εντάξει, είμαι και σχετικά... Δεν δουλεύω πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο, αλλά... Το, το βλέπω πάρα πολύ συναδέλφους ε, Και το βλέπω τώρα Τι που γύρισαν από το καλοκαίρι Και είναι άλλοι άνθρωποι ε, Είναι Πολύ ματαιωμένοι τέλο πάντων ε, Αυτό Οκ okay, um... Θέλοντας και εμεί πάντως, όταν υπάρχουν άνθρωποι σε ένα μέρος που εργάζονται όλοι μαζί, κάνουν κοινέ δραστηριότητες, αυτό λειτουργεί θέλοντας και εμεί σαν ένα group therapy. Όταν αυτό γίνεται χωρίς κάποια εποπτεία χωρίς κάποιον ειδικό, ε, τα πράγματα σίγουρα δεν είναι τόσο σε τόσο καλή κατάσταση για να γίνει κάτι καλύτερο. Αυτό πάντως ισχύει, πάντα. Ε, και γενικότερα οι εργαζόμενοι πάντα έχουν... Ε, το, όλο το βάρος, να προσπαθήσουν αυτό να λειτουργήσει καλύτερα, γιατί έτσι θα γίνει καλύτερα και η καθημερινότητα συνεργασία, έτσι θα, γίνει καλύτερα και, ε, θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα και για τους ανθρώπους που εργάζονται μαζί τους, που τους φροντίζουν και έτσέτερα, Δηλαδή, θα πάει όλο καλύτερο. Αλλά και αυτό, όπως και το να βρούμε περισσότερα λεφτά με δεύτερη και όλα αυτά, πέφτουν στο, στο στο βάρος, στην πλάτη... Ενό εργαζόμενο ο οποίος είναι εκεί για να τα κάνει όλα κάθε φορά και να είναι πάντα εκεί να μην λείπει, γιατί όπως είπες και εσύ, σε σένα επειδή δεν είναι ένας έναν, υπάρχει το ζήτημα της υποστελέχωσης σε σένα που είναι man to man δεν ξεφεύγουμε το man to man εύκολα γιατί αυτό έχει επίδραση στο άτομο το οποίο φροντίζεις και εσύ ηθικά, ηθικά συνειδησιακά μάλλον δεν θέλεις να το κάνεις όπως και το ίδιο ουσιαστικά μα είπε ότι συνειδησιακά δεν θα ήθελε να, να λείψεις και να κάνουν παραπάνω εργασία οι υπόλοιποι εργαζόμενοι εκείνη την ημέρα. Άρα βλέπουμε ότι τα διέξοδα, τα μεγάλα ερωτήματα και όλα αυτά είναι πάντα, φτάνουν στο τέλο εργαζόμενο και αυτός παίρνει το βάρο των αποφάσεων, των επιλογών και όλα αυτά. Ε, και φυσικά έχουμε πάντα, μιλάμε τώρα για τη φροντίδα, για την υγεία και για την παιδεία που είναι κάποια τα οποία πλέον ε, υποτιμούνται εσχρά από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση αλλά και από το σύστημα γενικότερα για να προωθήσουν τους φίλους τους σχολιτούς τους στα ιδιωτικά ε, που ανοίγουν και από τα πανεπιστήμια τα ιδιωτικά, τα σχολεία, εντάξει, η παιδεία και η υγεία γενικότερα μπαίνει περισσότερο μέσα στο κομμάτι της business ε, αυτό είναι το πολιτικό σχόλιο που θέλω να κάνω, ότι βλέπουμε μια ευρύτερη επίθεση σε ότι είναι εισαγωγικά ημικρατικό, δηλαδή σε ότι χρηματοδοτείται από φόρους ή λεφτά που παίρνουν από την Ευρώπη για αυτό. Άρα, γενικότερα, τώρα τι μπορούμε να πούμε. Ε, ήθελα και κάτι τελευταίο, μια και σιγα κλείνουμε. Mm. Είχες μια πολύ ωραία ερώτηση για το κίνητρο... Τον, ε... Α, για, γιατί κάποιος να θέλει να δουλεύει αυτή τη δουλειά ε, εγώ θα ήθελα να το ακούσω Α, ναι. θέλετε να μας πείτε και... ε, εμένα με έχουν ρωτήσει και στα ίσια πως ξέρετε καλά πως και δουλεύεις αυτή τη δουλειά αλλά για πείτε εσείς ε, έχετε κίνητρο που δουλεύετε αυτές τις δουλειές που είναι κάπως φροντιστικές είχατε ποτέ κάποια, σας είχε εμπνεύσει άνθρωπος ε, σε αυτό το κομμάτι συμπληρώνω Ε, λοιπόν, εγώ, όπως είπα και πριν, περνάω πάρα πολύ καλά σε αυτή τη δουλειά, στη δουλειά της παράλληλη. στήριξης. Ιδιαίτερα καλά είναι, αλλά εντάξει και αν τα σταματούσα δεν θα είχα κάνει πρόβλημα. Ε, δεν ξέρω γιατί. Το ψάχνω ακόμη. Ενώ ότι ούτε ξέρω γιατί βαϊμπάρω τόσο πολύ με το κορίτσι στο οποίο κάνω παράλληλη στήριξη. Ούτε ξέρω ακριβώς γιατί ο κόσμος του αυτιστικού παιδιού μου φαίνεται τρομερά ενδιαφέρον και... Θέλω να μένω εκεί, θέλω να μείνω εκεί. Ε, μπορώ να πω ένα παράδειγμα, αν έχουμε χρόνο. Άλλο λίγο έχουμε, λίγο. Ε, τις προάλλες, το, το κοριτσάκι στο οποίο κάνω παράλληλη στήριξη... ρωτούσε συνεχώς τους πάντες, τους πάντες όμως, πού είναι ο Οκτώβρης. Πού είναι ο Οκτώβρης, πού είναι ο Οκτώβρης. Γενικώς, δάξει, η επικοινωνία που ειναι οκτωβρης που ειναι ο οκτωβρης που ειναι οκτωβρης εντάξει, η επικοινωνια που κανει ειναι μια επικοινωνία με έναν πολύ δικό τρόπο. Και ρωτούσε που είναι Οκτώβρη και οι περισσότεροι κάνανε ένα πράγμα του τύπου. Καλά, εντάξει, φεύγουμε, γιατί ούτω ή άλλω λέει συνεχώ τα δικά τη, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ασυναρτησίε, και δεν, δεν ασχολιόταν κανεί με το τι σημαίνει που είναι Οκτώβρη. Και τέλο πάντων μου λέει, Πού είναι Οκτώβρη η Άννα, Και προσπαθώ να βγάλω άκρη τώρα εγώ. Ποιο είναι Οκτώβρη, Οκτώβρη του 24 πέρασε, θα έρθει άλλο Οκτώβρη, Από εκεί, από εδώ δεν έβγαζα άκρη. Κάποια στιγμή δεν ξέρω τι ρωτάω ποιο, οι άλλοι μήνε πιοι είναι. Και μου λέει ο Δεκέμβρη. Και τι λέει τι έχει γίνει το Δεκέμβρη. Και μου λέει γενέχια το Δεκέντ. Και σου λέω, α, και τον Οκτώβριο ποιο είχε γίνεται Και μου λέει η μαμά μου, και τη λέω με ρωτάμα σου και μου λέει: ναι, με χαρά έλαμ στο πρόσωπο τη. Και τη λέειωμά σου, είναι σπίτια, άρχισα να σε πάρει να σχολάσουμε. Ωραία, τώρα εντάξει. Και πήγε και έπαιξε κανονικά και έκανε τι δραστηριότητε τη. Αυτός είναι ο λόγος που θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά, ενώ ότι μου φάνηκε τρομερά ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι όλα αυτά που λέμε ότι είναι συναρτησίες, λέξεις που δεν βγάζουν νόημα, ήχοι που δεν βγάζουν νόημα, δεν ξέρω και τι, κάποιο νόημα έχουν, απλά εμείς δεν μπορούμε να το βρούμε, θεωρώ. Ε, αυτό ε, Ναι, για μένα, νομίζω, έχει να κάνει με το ότι... Ε, είναι αστείο, ότι η ίδια λέξη μου έρθει και εμένα. Ότι, ε, πάντα ήθελα να κάνω κάτι ε, το οποίο να νιώθω ότι έχει νόημα. Και αυτό το έβρισκα σε αυτό, στο να φροντίζω... Ε, να φροντίζω, τελεία. Ε, σίγουρα έχει να κάνει με το... Ε, διανοητικό εντός κομμάτι, δηλαδή είναι... Ε, πώς να το πω... Ε, σου δίνει αφορμές για σκέψη κάθε μέρα και, και σίγουρα έχει να κάνει με το οικογενειακό μου πλαίσιο δηλαδή σε ένα βαθμό... Ε, το κάνω γιατί νιώθω ότι ε, σε άτομα που είναι στην ίδια συνθήκη με τον αδερφό μου ε, θέλω να είμαι εκεί και θέλω να βοηθήσω. Νομίζω ότι καλύψαμε ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά που... Είχαμε κάπως σημειώσει. Ακούσαμε πολλά πράγματα. Εγώ, π.χ. έμαθα αρκετά πράγματα και για τις εργασίες σας. Έμαθα πολλά πράγματα για τις συνθήκες, αλλά είδα και ένα κομμάτι από δικό σας, δηλαδή πώς, οκ, okay, ακούμε γενικότερα τι κάνετε στην εργασία, οκ, okay, ακούμε τι γίνεται και πώς πάει. Το θέμα είναι ότι να ακούσουμε και το ίδιο το υποκείμενο, πώς ουσιαστικά όλες αυτές οι συγκρούσεις, οι πίεση της δουλειά και όλα αυτά, πώς του βγαίνουν ε, ε, στη ζωή του την ίδια. Και όπως είπαμε εδώ ξανά ο Αστερίσκος είναι ότι πλέον, γιατί αυτό είναι το, το πρώτο που βγάζω σήμερα, ο κοινός είναι ότι η εργασία έχει γίνει, ήταν παλιά εργασία, ένα μία παρένθεση στη ζωή μας τώρα η ζωή μας έχει γίνει μία παρένθεση στην εργασία έχουν αλλάξει λίγο και α ας προσπαθήσουμε να το ξαναγυρίσουμε αυτό τώρα ε, και να μην ακούμε πάλι το ποτάμι εσοδηγυρνά και τέτοια να, να προσπάθησουμε να αλλάξει λοιπόν ε, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή εκπομπή ήταν αρκετά ιδιαίτερη με τρομερό ενδιαφέρον όπως και την περίμενα ευχαριστούμε Ιωάννα ευχαριστούμε να ευχαριστούμε Στέφαν Bye bye. Ε, η εκπομπή θα ανέβει στο Mixcloud Radio Reboot, στο archive.org, στο Paris Athens, όπως και στο, στο αρχείο του 1431 AM του συντροφικού ραδιοφώνα από Θεσσαλονίκη. Ε, θα βρείτε τις επόμενες θεματικές εκπομπές εκεί που μας ακολουθείτε στα social και εμεί. Ε, καλή συνέχεια από εμά. Καλά να περάσετε. Σε ό,τι και αν κάνετε, δίνουμε τη σκητάλη στο Sci-Vibes που είχε έρθει εδώ ε, για να μην ξάρει ηλεκτρονικές ψηχεδίες για όλους ε, αυτά, καλή συνέχεια γεια σας